Thank you. Καλησπέρα σε όλους αγαπητοί φίλοι Ακούμε albedo14.com Και την εκπομπή γιατί οι Έλληνες Και κανονικά κάθε δευτέρα βράδυ Εκεί μετά τις 8 κάπου Η κυρία Τζάνι είναι εδώ να μας λέει Τα δικά της τα θέματα Ενημερώνω τους φίλους Φτιάξαμε τη σελίδα σε πρώτο σταδίο Με το Χρήστο όταν πατάτε το banner program θα βλέπετε το... τις εκπομπέ όλες τη εβδομάδα και κάθε μέρα στη σελίδα όποιος μπαίνει βλέπει το πρόγραμμα της ημέρας. Δηλαδή ποιες εκπομπέ παίζουν. Εκτάκτος πριν γύρισε πίσω γιατί είχε ένα τηλεφώνημα επίγον από το σπίτι ο κύριος Λεμόνη και γι' αυτό έβαλα μία επανάληψη. Ξεκινάμε τώρα κανονικά. Καλησπέριζο τη κυρία Τζάντη, φίτη μου τη Μαρία πώς είστε. Καλησπέρα. Πώς Είχαμε πάμε. δύο, ε, εμένα μου λείψανε Εγώ σας έλειψα ε, Γράψτε σήμα. αν σας έλειψα για, ναι, για γράψτε Εμένα μου λείψατε Γιατί δηλαδή πρώτον Ο πάροχος άλλαξε Πέντε μέρες από εκεί Και με μένα η οποία είχα Μία ίωση που με κράτησε στο κρεβάτι Με πολύ ψηλό πυρετό ε, Αρκετές μέρες Να σου πω, δεν έπαθε σε στέρηση. Όλοι πάθαμε και εγώ και ο κόσμο, είχαμε από παντού. Αμάνο, Αλμπέντο κλπ. Κάναμε ένα τεστ. <laughs> καλό δηλαδή, εντό εισαγωγικών. Το οποίο δεν κάναμε και επίτηδες Μάλιστα. Λοιπόν, είστε καλά. Ε, θα όχι, σε δηλαδή, αποκαλύψω είμαι... σήμερα. Εγώ θα σε δώσω. Που μέτρεχε προχτέ. Θα τα πω όλα, να το ξέρει. Δεν περίμενε. Ήθελα να ε, πω ε, ότι ε, αισθάνομαι κάπω ε, διάθετη σήμερα. Α, γιατί είδα επιτέλου. Να κινούνται οι Έλληνε. Δηλαδή, δηλαδή αυτή η γιγαντιαία, μαγιγαντιαία πραγματικά. Ε, γιατί δεν ήταν μόνο η έκταση που κάλυπταν, ήταν η, η πυκνότητα του πυκνότητα. κόσμου. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Και πήγα να το υποβαθμίσουν, Μαρία, τα κανάλια, δεν τα, τα πήσατε. Τα γνωστά του. Ναι, και ναι, να ναι, σας ναι. πω και κάτι. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν ότι στηριζόνταν Στη μητέρα πατρίδα Η προσπάθεια Και μακάρι να κάνουμε και στην Αθήνα Μια παρόμοια κυκαντία όσον υποβεβαία. βέβαια το Λοιπόν mm -hmm. ε, Από την Ομογένεια Όπου ε, σε, σε διάφορες πόλεις Γινόταν και εκεί συγκεντρώσεις Με τις σημαίες Και τα συνθήματα Ότι η Μακεδόνια είναι μόνον μία και ελληνική okay. ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου έφτιαξε τη διάθεση και μακάρι, μακάρι να αρχίσουν αλλον Νομίζω ότι είναι Έλλιδες... αρχή άλλων καταστάσεων, γιατί είχε πνιγεί ο, ο κόσμος, τον είχαν παγώσει και μάλλον το πήρανε το μήνυμα και θα έχουμε εξελίξεις, είμαι βέβαια, σίγουρος. Βέβαια, βέβαια. Yeah. Και ε, μπράβο στους ιερομένους που... Κατέβηκαν με ελληνικέ σημαίε και διαδηλώνανε. Και είμαι δυσαρεστημένη εξαιρετικά με τον προκαθήμενο ο οποίο. Τον προκαθήμενο τη Εκκλησίας τη Ελλάδος προκαθίμενος είμαι και εγώ εδώ και σε αντικαθήμενο. <χει> τα λε αυτά. Δεν προκαθίμενος τη Εκκλησία Ο Γερόνιμο είναι... Γκρούβι. Ο, ο, ο, ναι, ναι. λοιπόν, ναι. ο οποίο αυτό δεν καταδέχεται, λέει. Καταλαβαίνει τώρα να ήταν ο... Χριστόδουλος Ο Χριστόδουλος Πέντε εκατομμύρια θα ήταν στο δρόμο Στο δρόμο, στο δρόμο, στο δρόμο θα ήταν Μόνο του είχε κατεβάσει τρία Του άξιζε 3. αυτό Του άξιζε παρόλο που εγώ είμαι έξω από αυτά τα κλίματα Όχι, και Εδώ μιλάμε διαφορετικά τώρα Αυτό το οποίο όμως βοηθάει την πατρίδα μου Το χειροκροτώ και το στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις Γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου Ναι Και τα δίκαιά τη. Μα το θρησκευμά δεν είναι το, το, το θέμα, το θέμα είναι ψυχολογικά, πως νόησε κανείς. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Και μάλιστα, να σου πω και κάτι. Ορίστα. Ε, όπως βλέπεις, όλα τα ζητήματα ε, για την Ελλάδα, Προσπαθούσαν προσπαθούν και θα προσπαθούν ναι. να τα είτε υποβαθμίζουν, είτε αλλοιώνουν, είτε να τα φαινακίζουν, είτε να τα καταλυστεύουν. Ναι, δεν μα λιστέψαν μόνο. Μας ληστέψαν μόνο τα λεφτά. Τα, τα, τα, τα λεφτά. τα λεφτά ξαναγίνονται τα, μάνα, τα άλλα δεν ξαναγίνονται. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έτσι, <συσκ> λοιπόν, ε, όλα όλα όλα. Και μάλιστα σήμερα ε, τους έχουμε μια έκπληξη. Οπα. Θα μιλήσω με βέβαια. Γιατί αρχίσαν, ξέρεις να λένε από τότε που το ρεμπέτικο έγινε παγκόσμια κληρονομιά από την UNESCO κτλ. Ε. Δεν είναι, λέει, ελληνικό. Αλλά το οποίο μα το δώσανε οι Εβραίοι, λέει, από το. Ναι, οι Εβραίοι. <ΣΣ1> ναι, οι Εβραίοι. Κάτσε περίμενε. Οι Εβραίοι, η Τουρκία έχει διαφορά. Ναι, και οι Τούρκοι και οι Εβραίοι Οι Τούρκοι είναι άλλο γιατί όλο το ρεμπέτικο έρθει από εκεί, από τα παράλια και εκεί το συζητάμε αν είναι Τούρκοι, Έλληνες και τι είναι οι Εβραίοι τι έχουν το ρεμπέτικο Θα το πούμε σήμερα, έχουμε καλέσει δύο τύπους εδώ πέρα και θα το πούμε και να σου πω και κάτι ε, νομίζω ότι μόλις θα, ε, θα μπαίνω και στα λυρικά και τα λοιπά θα βάζουμε και λίγο ε, ζωντανή μουσική με, με πολύ επιλεγμένα τραγούδια γιατί, γιατί, μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ο κινούνται μουσικοί στρόποι άνευ νόμων των μεγίστων. Ναι, και το τραγούδι το οποίο είναι ε, συναφές με την αρμονία και, και την, ε, το μέλος που ε, παράγεται στο σώμαμα του ανθρώπου, ναι. ε, είναι ευεργετικό γι' αυτό. Το, το, το, το, το Σε... μη ε, συναφές ε, προκαλεί βλάβη στο σώμα. Και αυτό θέλει το υπερσύστημα και αυτά μας κάνει με τα τραγούδια των πολιεθνικών. Μα έχουμε πει, μπράβο, έχουμε πει, ότι η μουσική είναι πολιτική και αυτά τα τα που βάζουν, είναι αποσυντόνι στο κεφάλι έτσι, τα τρανσ. Έτσι, έτσι, αυτό. Έτσι. Και το καταλάβει ο κόσμος και λέει... Πήγα να διασυδάσεις. Διασυδάσεις. Επομένως να λοιπόν περιμένουμε πήγε. τώρα το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας στο, στην ναι. Αθήνα ναι, ναι, ναι. και μετά να γίνουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος θα πρέπει. Και μετά, όλες. Ε, μετά εκλογές. Ε ναι πρέπει να πάρουν τον πουλο ένα ενας μη φεύγουν ναι, αλλά να μην, να, να μην προλάβουν όμως να μας την πουλήσουν. Δεν νομίζω γιατί δεν έχει αγοραστές, δεν υπάρχουν τα φράγκα τα αντίστοιχα. Το μόνο που φοβάμαι με ότι μείνουμε από γιαούρτια. Μαρία, θα πέσει και εσέ πολλή. Γιατί από γιαούρτια? Έχω εγώ μια εκπομπή κάθε Τρίτη <laughs> το βράδυ με τον <laughs> Ινδιάνο, τον Ικοτομπερόπουλο, η οποία λέγεται Λευκό φτερό. <laughs> Παλιά έλεγα εγώ ο λευκός χορηγό, δηλαδή γιαούρτι. Μπα! <laughs> Ινδιάνοι για να τα λέμε για να έχουμε δική μα. <laughs> λοιπόν, θα σε αποκαλύψω, θα σε δώσω. Με πήρε προθέσει φιλενάδα μου, γιατί ήθελε να πάει να δει κάτι φιλαράκι, γιατί στα οποία θα είναι εδώ πιο ύστερα. Σε ένα μαγαζί που το συζητάμε Για να κάνουμε την πίτα Θα τα πούμε αυτά γιατί θέλει μελέτη Δεν είναι έτσι απλό Ακούγεται αλλά δεν είναι Και μου λέει Γιώργος σε παρακαλώ Δεν μπορώ να πάω μόνη μου αργά Το βράδυ 11.30 ώρα θα πάμε παρέα Μου λέει μέχρι το συγκρού χαμηλά ε, Και πίσω του Ευγενίδη Λέω άντε να πάμε Και πάμε να δούμε το φίλο μας τον Ίωνα Που θα έρθει εδώ Όπου θα τον έχουμε σε μια εκδήλωση ειδική που θα έρθετε αργότερα την οργανώσουμε Το φίλο και... μας τον Νίκο Και θα παίζει Μπουζούκι Ο Ιωνας Κιθάρα ο Νίκος Λίρα, Θα μας πούν μερικά, μερικά τραγούδια Περίμενε Λίρα ο Απολόνιο. Αυτό θα το κάνουμε εκπομπή άλλη μέρη Και soundtrack Είμαστε, Sound uh, engineer θα είναι Με τα sampler Ο Χαχαλής θα γίνει πόλεμος Με ελληνοκεντρικές και αρχαιολληνικές και μουσικέ. Και, και παρουσίαση θα είναι Μαρία και... Εγώ Όχι μόνο παρουσίαση Αλλά θα λέω το πώ έβλεπε ο, ο Έλληνας, ο Ρεμπέτης, ναι. τη γυναίκα, το θάνατο, την αδερφή, τη ζωή, όλα. έτσι. Όλα, όλα θα τα λέμε, γιατί εδώ είναι, είναι, είναι παιδεία, δεν είναι επεξεγγέλαση. Το Ρεμπέτη εδώ είναι πολιτισμός, ρε παιδί μου, και το κάνανε σκυλάδικο. Λοιπόν, θα σα πω κάτι τώρα για να μην καθυστερούμε. Έχουμε χρόνο, γιατί μετά δεν θα έρθει ο Καλογεράκης, έχει ένα σεμινάριο. Α, πολύ ωραία και μπορούμε να... Έχει ναι, ναι. ένα σεμινάριο που θα πάμε λοιπόν Ακούστε να δείτε, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα μαγαζί το γεύσει 2 Θα δούμε αν θα κάνουμε εκεί, αλλά δεν Δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε τον τίτλο. Είναι πίσω από το πλανητάριο. Ναι, ναι, Πεντέλης 26, ναι. Πεντέλη 26 στο παλιό φάλιρο. Πολύ κοντά στην ε, συγκρού. Ένα τράγωνο. Δηλαδή από πίσω. μπαίνει κανεί από πίσω. την Αμφισφαία. Πρώτο δρόμο κάθετο στην Αμφισφαία. Ξέρουνε μόνο εκεί που ήταν ο 2 ναι. από πίσω. Λοιπόν. Άλλο λέμε τώρα. Αν θα κάνουμε εκεί την πίτα, άλλο. Δεν το συζητάμε σήμερα αυτό. Τα παιδιά παίζουν εκεί, είναι φιλαράκια, πήγαμε να του δούμε, τους, Παίζουν και τραγούδια δικά μα και πατριωτικά τραγούδια. Βέβαια, βέβαια. Ο Νικόλα έχει φτιάξει και κάποια τραγούδια. Βέβαια, βέβαια. Και ο Ιώνα θα τα πούμε, γι' αυτό θα είναι σε λίγο κοντά μα. Λοιπόν, ρε, ο Χαβαλέ, κάτσαμε δύο ώρε εκεί με τη Μαρία, έπιαμμε να γρασεί. Είχαν ένα φίλο, ο οποίο είχε έρθει με μια παρέα, αυτό θα το λέω κάθε μέρα τώρα, παιδιά, Αν δεν το ξαναδεί στη ζωή μου, ακούστε. Με μια παρέα Θεσσαλονίκη, και στο τέλο, προ το τελείωμα του προγράμματο, του λέει ο Νίκο, ο Γεραλή που θα έρθει μετά, του λέει να πω δύο τραγούδια. Νίκο, λέει ναι, πε. Και λέει δύο-τρία τραγούδια, πάρα πολύ συμβολικά, τα καταλαβαίνει ο καθένα από μέγιστο τραγουδιστέ. Θα σα πω και τα ονόματα. Και είναι τόσο γνωστά τα τραγούδια που είχε, δεν το ξαναδεί παιδιά στη ζωή μου αυτό. <Τι> Τραγούδαγε, <Τι> συνοδεία ορχήστρα, νέο παιδί τριάντα κάτι. Με ανοιχτή την παντόφλα το κινητό <ΣΣΣΣ> Για να βλέπει <ΣΣΣ> τα, λόγια. τα λόγια Και τραγούδαγε Βέρτι και κάτι άλλους Τιτάνες της ελληνικής μουσικής κοινή <ΣΣ> Τους άλλους δεν θέλω να τους πω Γιατί είναι συγχωρεμένοι Οι άνθρωποι αυτοί οι Οπότε λέμε για το Βέρτη. Δεν ήξερε απόξω ούτε της γενιάς του Άσχετα αν είναι πατάτες Τιγανιτές ή όχι τα τραγούδια αυτά Ούτε τη γενιά του Απ' έξω και είχε ανοίξει την παντόφλα το κινητό και τα διάβαζε. Δηλαδή εκεί πέφτει το ζαρζαβατικό σύννεφο αντί να πετά λουλούδια. <Κι> ναι, Τέτοια αλλά, νεολαία αλλά, φτιάξανε. Σημασία, σημασία έχει ότι είχε την τόλμη όμω να σηκωθεί χωρί να είναι αυτό και να τραγουδίσει. Τέλο πάντων, το... τις Όχι, τώρα. δεν είναι κακία. Το πάω <Κι> κοινωνικά. Αυτή <Κι> τη νεολαία φτιάξανε δεν μπορεί να αποστηθήσει έτσι, έτσι, ούτε έτσι. τα τραγούδια τη γενιά τη Μαρία. <Κι> ναι, ναι, ναι. Και αν βάλουμε τώρα ρεμπέτικα. Ή σε κανένα μαγαζίνα. Όχι, τα τραγούδια. Τα τραγούδια τη παρέα, α πούμε. Τα ξέρουν όλοι τα λόγια από έξω. Βέβαια! Άρα είναι αυτό που είπε. Η σε κανενα μαγαζινα οχι τα τραγουδια τα τραγουδια τη παρεα α πουμε τα ξερουν ολοι τα λογια αποξω αρα ειναι αυτο που ειπε η αρμονια και το πολιτιστικό έτσι, του πράγματο. Κουκρουκρού, τραμπαντρού, μπατραμπαντά, του έχουν κοιμήσει, αγαπητοί φίλοι. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου, θα το λέω σε... κατά καιρούς, σε συζητήσει, σε κοινωνικέ που προκύπτουν εδώ. Ανοιχτή την παντόφλα για να τραγουδάει το άτομο. <laughs> δηλαδή απίστευτο. <laughs> απίστευτο. Λοιπόν, να βάλω ένα. Θε, να βάλω τώρα. Ε, θα ήθελα Με να μου βάλει. Μ... Επειδή τώρα σήμερα φιλτατεί, μέχρι που να έρθουν και τα παιδιά και να πούμε. Ζωντανά Με... είμαστε, Ρενίκο. Δεν είμα... Ζωντανά είμαστε, δεν είμαστε ζωντανά όμω. <laughs> δηλαδή, ζώα, κατάλαβε. <laughs> <laughs> Σε παρακαλώ, μην προσβάλλει τα ζώα. Ναι, είναι είμαστε τρόπο. ζώα. Ναι, Ρώτησε στο... για μα. Στο ζωικό βασίλειο, ποιο. Ο Νίκο Ατμπαλίνη λέει: Ζωντανά είμαστε. Λέω: Ζωντανά είμαστε. Ζωντανά δεν είμαστε. <Κι> ναι. Νίκο, μα, Γιατί νόμιζε ότι, είμα, ότι είναι. Είναι επανάληψη. Επανάληψη, όχι, όχι. Ναι, ναι. Και να του πω πριν βάλει ένα τραγούδι. Με ψάχνω ήδη εγώ. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευρυπίδη τον τελευταίο από του τραγικού μα. Μα νόμιζα θα πει τον Εβρυπίδη, τον Ρεμπέτη. <Κι> <Κι> Λοιπόν, αλλά πριν θα σας πω δύο πραγματάκια για το κίνημα ε, το, της, των σοφιστών. Τι ήταν αυτό, γιατί επηρεάστηκε ο Ευρυπίδης από αυτό και αλλάζει. Δύο-τρία πράγματα θα πούμε από αυτά για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε. Και μετά να, να πούμε γιατί είπαμε ότι πρέπει να ξέρουμε γιατί είναι σημαντική η Ελλάδα, γιατί είναι ανυπέρβλητη, γιατί... Τιτάνες, τιτάνες, όπως ένας Γκέτε, Χάιντεγκερ, όπως διάφοροι, Χέγγελ, γιατί είπαν ότι όλη η φιλοσοφία της δύση, όλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά, και παίρνουν το μέρος αντί του όλου βέβαια, παρά υποσημειώσεις στο έργο εκείνων των Τιτάνων, Λέγοντα το μέρο του όλου, αντί όλων των ονομάτων, του Πλάτων, α πούμε. Και θα ξέρετε βέβαια ότι και τώρα υπάρχει. Ε, γίνονται θεραπείες υπάρχουν σύμβουλοι. Δεν, δεν παίρνονται άνθρωποι που υποτίθεται, α πούμε, έχουν σπουδάσει οικονομικές επιστήμες ή δεν ξέρω τι, αλλά παίρνουν άνθρωποι που είναι φιλόσοφοι. Σε ακούω, εγώ σε ακούω, ψάχνω. Είναι, είναι, είναι, εσύ με ακού. Αλλά θέλω να, να γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Και α, αν μπορείτε, διαβάστε αυτό το υπέροχο βιβλίο. Ε, πλάτωνας, όχι Πρόζακ. Είναι ένα αντικαθλιπτικό το Πρόζακ, γιατί η ελληνική σκέψη ασκεί θεραπεία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια αυτό δεν συμφέρει τις πολιεθνικές των φραμάκων και τα λοιπά, που θέλουν να χαπακώνουν του ανθρώπους. Γι' αυτό και αποστερούν την α, φιλοσοφία και νομίζω ότι η φιλοσοφία είναι κάτι ε, μακρινό, κάτι που δεν μας χρειάζεται, το κακό στο τον καιρό, τίποτα δεν μας χρειάζεται περισσότερο από την ικανότητά μας να βάζουμε το λόγο στα πράγματα και στα φαινόμενα και Ενώμη. σε εμά τους ίδιους, σε εμά τους ίδιους. Θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα και να μπορούμε να τον χειριζόμαστε καλύτερα στις προβληματικές του καταστάσεις, στα διάφορα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά όταν μας αποκόβουν από αυτά τα πράγματα, μα μας αποκόβουν για να μπορούν να μας κάνουν μια δραματική χειραγώγηση, ένα manipulation, ναι, ναι. ναι. Σύμφωνα με τα συμφέροντά του, Καλησπέρα από το Χιούστον. Έχει mm. λέει στην κυρία Τζάνη η οποία μας έλειψε και αυτή από το Χιούστον. Μάλιστα. Που Ευένο αμερικανικά ευέρομαι. το λένε Χιούστον, you know. Μάλιστα. Mm. <laughs> λοιπόν, άκου τη σου έχω βάλει τώρα. <laughs> για να δεις ότι τα κάνουμε όλα εδώ. Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο εργάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Mm. 1960 Μου φέρνει του τοίχου αυτού. Κλάψτε μάγκε μου, απόψε και μια διαταγή. Για να μα κλείσουν το κουτούκι, να μα πάσουν το μπουζούκι. Τι, τι, θε, τι, τι, τι, τι, Μας πήγανε πλη επειδή επί διαταράξη. και όμως τα μητρώα μα, τα βρήκανε εντάξει και όμως τα μητρώα μα τα βρήκανε εντάξει μας πήγανε πλη επειδή Πρώτη φορά μου τραγούδισα...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 Μας πήγανε πλημέλημα επειδή διαταράξη και όμως τα μητρώα μα τα βρήκανε εντάξει. Και όμως τα μητρώα μα, τα βρήκανε εντάξει μας πήγανε πλημέλημα επειδή διαταράξη. Το τραγούδι κυκλοφορεί σε μεγάλα μήκη και πλάτη και ήρθε η στιγμή να το ξανατραγουδήσω όπως τότε Κελάψτε μάγκες μου απόψε τη μεγάλη μαζιμιά Αν μας κλείσουν το κουτοκι και μας σπάσουν το μπουζούκι γράψαλι γράψα λίμονό παιδιά μα πήγανε πλημέλημα επί διατάξη και όμως τα μητρώα μα τα βρήκανε εντάξει και όμως τα μητρώα μα τα βρήκανε εντάξει ε, βρήκαν τα Μητρώα μας εντάξει Γιατί μας πήγανε μέσα Επί διαταράξη Μαρία Πλημέλημα επί διαταράξη Ζαμπέτας Λοιπόν κάνεις εσύ την πάσα σου Φωρία. Να πάω να ανοίξω στον επισκέπτη μας εγώ Και επανέρχομαι Εντάξει Μάλιστα Να πούμε λοιπόν δυο κουβέντες Για το σοφιστικό κίνημα Του σοφιστάς Είναι μία κίνηση Που συνδέεται ε, εμφανίζεται δηλαδή με πρώτον τον Πρωταγόρα ε, από ε, τους Περσικούς πολέμους μέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεμο σε αυτό το διάστημα. Εκεί υπάρχουν ιδικές συνθήκες, ε, υπάρχει μια απίστευτη εποποία ένα θαύμα που εμπόδισε η Ελλάδα α, την α, είσοδο των Ασιατών στην Ευρώπη. Α, και αυτή η υπεροχή που τη βλέπουμε και με τον Παρθενώνα, που τη βλέπουμε με όλη την άνθηση του εμπορίου, των μ, πραγμάτων όλων, και την... Α, έτσι αυτοεκτίμηση, ένας ψυχολογικός όρος η αυτοεκτίμηση, που αποκτά ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο Έλλην και διαμορφώνονται κάποιε τάσει. Έχουμε στην αρχή το ξύπνημα του ατομικού εγώ. Αποφασίζουν οι Έλληνες που αμφισβητούσαν τα πάντα... Και δεν είναι κακό αυτό, αλλά αμφισβητό σημαίνει αμφιβαίνω. Δηλαδή δεν σημαίνει καταγέλο ούτε απορρίπτο. Σημαίνει εξετάζω και τη μια θέση και την άλλη και προσπαθώ να βρω πού βρίσκεται η αλήθεια, πού βρίσκεται η αρμονία, πού βρίσκεται ο λόγος. Λόγος σημαίνει αιτία, αιτιώδη σχέση και συνάφεια. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα η νόηση... Και άλλο πράγμα, ο λόγος. Με το λόγο έχουμε σκέψη πλήρη. Με το, ο, με, το, με, με το «εγώ νοώ» έχουμε μια συνειδητότητα η οποία δημιουργεί από το αίσθημα, δηλαδή την προσλαμβάνουσα από τα αισθήματά μας, ε, που έχουμε μέσω των αισθητηρίων. Εκεί πάμε και ε, δημιουργούμε από την επεξεργασία που γίνεται στον εγκέφαλο, ε, το συνέστημα. Μετά είναι ο λόγος. Η σκέψη είναι κάτι πιο ε, περίπλοκο, κάτι πιο... Ε, ε, Πνευματώδε. Ε, η πνευματικότητα είναι μετά το λόγο, μετά την σκέψη. Ε, και εδώ λοιπόν το άτομο μετά το ξύπνημα του ατομικού εγώ, όπως είπαμε, την κριτική για το μύθο, την εικόνα που έχουμε για το θείο. Ε, αλλάζει λοιπόν η αντίληψη, προσπαθούν να την αλλάξουν ε, και ε, δίνονται νέες οθήσεις σε αυτό που ονομάζουμε πνευματική ζωή της εποχής με συνέπειες που είναι σταθερές σε όλη την δυτική σκέψη μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ονομάστηκε περίπου τον 18ο αιώνα ε, το κίνημα των, των σοφιστών ως ε, ε, αν θέλετε ε, μια α πούμε αναγέννηση και μια ε, καινούρια ε, θέαση, ένας, ένα είδος ε, διαφωτισμού. Ε, στην ουσία δεν ήταν τέτοιος. Γιατί ε, οι σοφιστές, ε, να δούμε τι ήταν. Ε, ε, είναι άνθρωποι που... Ε, οι ίδιοι για τον εαυτό τους δεν θεωρούν ότι έχουν μια πραγματική πατρίδα, αλλά ε, ανήκουν στις πόλεις του ελληνικού χώρου. Πηγαίνουν λοιπόν από πόλη σε πόλη, διδάσκοντας, όχι, όχι πια οντολογικά ζητήματα και φιλοσοφία και τις αξίες και όλα ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά μεταδίδουν και καλλιεργούν ικανότητες και γνώσεις που αποβλέπουν να καταστήσουν αυτόν που τις ή ε, ικανό να καταλάβει καλύτερη θέση στον αγώνα της ζωής και της πολιτικής. Ε, γι' αυτό και πληρώνονται. Ε, του δημιουργούν, όπως λέγανε, μία ευουλία, δηλαδή ε, καλή βούληση για να ε, τα κάνει αυτά. Ε, Βεβαίω θα εισάγουν κάποιες καινούργιες ε, αντιλήψεις. Εκεί δηλαδή που ήταν η προσπάθεια της ευρέσεως της αλήθειας με κυρίαρχο το κάλος, την αρετή ε, που σημαίνει αξιακά συστήματα σταθερά μέσα στην κοινωνία, ε, τώρα αυτό καταλύεται αποδομείται με μία πρόταση που λέγεται ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος και για αυτά που υπάρχουν ότι υπάρχουν και για αυτά που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να έχει μία άποψη και αυτή να είναι νόμιμη. Επίσης... Ε, ο σοφιστής μπορεί να κάνει τον ήτο λόγο κρήτο. Δηλαδή, ε, μία πάρα πολύ αδύναμη θέση να την καταστήσει ισχυρή για να πείσει. Χωρίς να ενδιαφέρεται αν είναι πραγματική, αν είναι ε, συναφής με την αλήθεια των πραγμάτων, τη δυναμική τους, σημασία έχει ποιο είναι το συμφέρον του, του ατόμου εκείνη τη στιγμή. Και το πάντων χρημάτων των μέτρων άνθρωπος, χρήμα σημαίνει εδώ ε, ποιότητες, αξίες, αντικείμενα κλπ. Και είναι ο άνθρωπος με την προσωπική του εκτίμηση, το συμφέρον του κάθε φορά, που το κάνει. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει το ήθος. Επομένως, δεν είναι καθόλου διαφωτισμό το κίνημα των σοφιστών. Γι' αυτό και όλη η μεγάλη φιλοσοφία ήταν αντίπαλή του, αντίθετή του. Όταν θα μπούμε στον Πλάτωνα, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και θα τα δούμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα είναι ότι ένα άλλο πράγμα που εισάγουν πιστεύουν ότι μπορείς να διαμορφώσεις τον άνθρωπο μέσω εκπαιδεύσεως και αγωγής συγκεκριμένη και να τον ακόμα και μεταλλάξει στις πραγματικές του ε, ικανότητες, αυτές που φέρει ενδιάθετα ή με τις παραδόσεις του, αυτή τη μνήμη Αυτό το πράγμα το ε, θεωρούν ότι μπορούν να το ανατρέψουν με την εκπαίδευση. Αυτό που αποδόμησαν, αυτό που από αποσύνθεσαν δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναγίνει μέσα στην ελληνική ζωή ένα πραγματικό σύνολο και τα προβλήματα που έθεσαν οι σοφιστές. Οι αμφιβολίες που ξύπνησαν δεν καταλάγιασαν πια ποτέ περνώντας μέσα από την ευρωπαϊκή πνευματική ζωή μέχρι και σήμερα. Και... Ε, αυτό για το οποίο ευθύνονται κυρίως είναι ότι δημιούργησαν μία κατάπτωση της αυθεντικής πνευματικής ζωής. <και> της αυθεντικής πνευματικής ζωής. Επηρεασμένος από το κίνημα των σοφιστών είναι ο Ευρυπίδης. Ο τρίτος μεγάλος τραγικός. Α, ότι πεις να έπεις κάτι. Ε, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να νικήσει στους ε, δραματικούς αγώνες. Ε, όχι γιατί είναι... Ε, τυφλά ε, προσαρμοσμένος στη σοφιστική θέαση των πραγμάτων. Ε, το αντίθετο θα μπορούσα να πω ότι πάρα πολλές φορές ε, τους κρίνει και του κρίνει με έναν ε, έτσι, πολύ αυστηρό τρόπο. Ωστόσο, ε, στο έργο του ουσιαστικά... Ε, δεν ενδιαφέρεται για κάποια πράγματα και ενδιαφέρεται για κάποια άλλα τα οποία θα τα πούμε αμέσως ε, με έναν τρόπο πια που να ε, καταλάβουμε ότι ε, ο Ευρυπίδης πολλές φορές χαρακτηρίστηκε και παρόλο που δεν είναι απολύτως ακριβές αυτό, ωστόσο έχει κάποια δόση αλήθειας ε, ο, ο ποιητή. Ε, του σοφιστικού κινήματος. Λοιπόν, βάζω ένα διάλειμμα, διότι έχει έρθει το φλαράκι σου εδώ. Σου έχω ετοιμάσει. Για να τον Γαλισπέρις. Σου έχω ετοιμάσει αυτό, για δε. Ε, το αφιέρωσα το Ζεμπέκιγκο. Άμα με προκαλούν, τα κάνω περίεργα πράγματα. Τα κάνω αυτό που λένε λαμπόγιαλο. Λοιπόν, με προκαλούν, δηλαδή. Τώρα έχει την εδώ και μου λέει ο Ρεμπέτ, Όχι, συγγνώμη, ο δώσω ο Ευρυπίδη. Λέω και εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σ' άρεσε το ζεμπεκάκι. Αμέ. Λοιπόν, η πίτα θα γίνει, γιατί είναι πρόταση τη κυρία εδώ. Και το επεξεργαζόμαστε για να έρθει να τη δείτε Αν χορεύει αυτές τις εδώ που μόλις ακούσετε την κυρία Τζάνη Και τα πληκτικά και το χορό των Ιμφών ε. Λοιπόν Πώς το λένε αυτό ναι, ρεμπέτικο των Ιμφών Σα λέει ναι. πράγματα μισό λεπτό πώς το Ελάχι. λένε θα σε δώσω σήμερα Δεν κλειτώ Ναι, ναι, ναι Προχώρα ναι, ναι, ναι. προχώρα Λοιπόν ε, Έρχε και... εδώ και λες για Ευρυπίδη, Σοφοκλή και Όμηρο και μόλις παίξει την πενιά το μπουζουκάκι, κυρίω ο Ιωνας πούμε λέμε Ναι τώρα. αλλά τι είναι το μπουζούκι, Κρατ... θα το πούμε μετά, το μπουζούκι είναι η αρχαία πανδορής Έτσι, αυτά τα ξέρει ο Απολώνιος Βέβαια, τα ξέρω και εγώ βέβαια Ναι όχι ενώ που το είναι και η δουλειά του mm. Λοιπόν, Εκείνο που κλείσε τη, τη, είναι... την ενότητα ναι, ναι. για να ανοίξουμε μικρόφωνα μετά ναι, στο ναι, άλλο ναι. διάλειμμα στου κύριους Λοιπόν. Μισό λεπτό. Εάν έχετε διακοπέ στο, στο, στο δίκτυο, για να δω πώ είμαι εδώ. Ε, δεν είναι από εδώ. Οπότε έχετε ανοίξει σελίδε, κάνε κανένα αριφρέ, όπω έλεγε ο Ισίωδο. Κάντε κάτι, <laughs> κλείστε τι σελίδε και να μπείτε, διότι <coughs> δεν είναι από εδώ. Το ατόμο ε, ήθελα... τη λαοτήρια για Θεσσαλονίκη που μου λένε τα παιδιά. Εάν έχουν κάποια απορία. Για το σοφιστικό κίνημα ναι. μπορούν να τη γράψουν. Ωραία, γράφουν. Ό,τι θέλουν αυτοί εδώ μέσα, είναι στα καλά του, για να γίνει. Για θα να ακούνε, Αλβέντο δεν είναι και τα καλά του. πολύ περισσότερα όταν θα ασχοληθούμε με τα έργα του Πλάτωνα. Να, για λοιπόν, τη σοφιστική. Πάμε τη λοιπόν στον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδη θα γράψει. Σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό κανόνα έχουμε, έχει περίπου 30, 93 έργα. Ε, παρόλο που οι άλλοι δύο, Εσχύλος και Σοφοκλής, έχουν πολύ περισσότερα, εν τούτης εκείνων διεσώθησαν από 7. Ναι. Ωστόσο, του Ευρυπίδη Διεσώθησαν 18. Καλό αυτό. Ε, εντάξει, είναι καλό από την άποψη ότι έχουμε τα έργα, αλλά ε, έχει και μια σημασία ότι ε, δεν ήταν πολύ επικίνδυνος για, για το, το σύστημα, τότε. σύστημα τότε που πολεμούσε τον Ελληνισμό Γιατί ο πόλεμος Άρα ενάντια στον διαθωνικό. Ελληνισμό Έχει πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο βάθος Λοιπόν Ρωτάει εδώ ο φίλος με Θεσσαλονίκη, Και λέει έχω μια απορία Μερικές φορές αναφέρονται αρνητικά στη σοφιστία Εάν θέλει η κυρία Τζάνη να μας το εξηγήσει Βεβαίως Μα το είπα ήδη πρέπει να μπει και τώρα Και δεν άκουσε ε, κάνε μια Ναι, ναι. Να το ξαναπώ ε, Είπα ότι... Ε, ανέτρεψαν βασικά στοιχεία που δομούσαν την πνευματική ζωή της Ελλάδος και αυτό που αποδόμησαν και αποσύνθεσαν δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναγίνει ένα πραγματικό σύνολο. Έθεσαν βέβαια προβλήματα και ξύπνησαν αμφιβολίες που ακόμα και σήμερα σε όλη τη δυτική σκέψη ε, συνεχίζουν να είναι κυρίαρχα. Ευθύνονται για την κατάπτωση της πνευματικής ζωής. Να ξαναπώ τι είπαν. Πρώτον, ε, πάντων χρημάτων και χρήμα είπαμε ότι είναι αξίες, πρότυπα, αντικείμενα, ιδέες, ε, όλα αυτά μέτρον άνθρωπος. Ο άνθρωπος, είναι αυτός που προσδιορίζει αυτά Έτσι. Ανάλογα Εδώ είναι το θέμα Και του. όχι αυτά να προσδιορίζουν τον άνθρωπο Έτσι. Η ληστική ανάλογα, κοινωνία Ανάλογα σήμερα. με τα συμφέροντά του Έτσι. Και πώς το κάνουν Με την, με την Αλλίωση Τη σταδιακή Των ενιών Αυτό που γίνεται και σήμερα γινόταν και τότε γιατί μιλάμε πια στην έξοδο από τον ελληνισμό, έτσι μιλάμε στα τελευταία χρόνια του, της ελληνικής... Ο φίλος μου ο Μιχάλης Απνουαλία λέει ότι οι σοφιστές υπάρχουν και σήμερα, είναι το κακό αέναον. Βεβαίως, βεβαίως. Μα αυτό είπα, ότι σχύουν σήμερα. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είπα. Λοιπόν, δε, και ποτέ δεν, ποτέ δεν αυτό που αποδόμησαν δεν μπόρεσε να ξανά γίνει μια ολότητα και στην Ελλάδα, και η ευθύνη τους για την κατάπτωση της πνευματικής ζωής. Ε, επίσης, το ότι μπορώ να κάνω τον ήτο λόγο Κρήτο, δηλαδή, δηλαδή να μην με ενδιαφέρει η αλήθεια του πράγματος, να μην με ενδιαφέρει η συναφιά του με την ε, αλήθεια, να, να, να είναι ανάλογα με το πώς θέλω εγώ να το εμφανίσω και να κάνω μια πάρα πολύ αδύναμη πρόταση κυρίαρχη, πώς, με, με, με, με, το, με το λόγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ ε, ισχύει ό,τι ακριβώς, ακριβώς γίνεται και σήμερα. Επομένως η αντιπαλότητα της μεγάλης σκέψης της Ελλάδος και της φιλοσοφίας με τη σοφιστική είναι και δικαιολογημένη και με την προοπτική του χρόνου στο σήμερα ακόμα περισσότερο δικαιολογημένη γιατί τα είπαμε γιατί ε, η σοφιστία είναι κάτι το οποίο το σκαρφίζεσαι, ε, το εμφανίζει ως τέτοιο και δεν σε ενδιαφέρει αν άλλη έννοια στην έννοια. Μάλιστα σήμερα την περασμένη φορά είχαμε πει ότι οι έννοιες που χρησιμοποιούμε, πώς το πετυχαίνει το σύστημα να μας απομακρύνει, απομακρύνει από την πραγματικότητα που... Ε, και από αυτά που μας επισυμβαίνουν και να μην καταλαβαίνουμε ε, και να είμαστε ε, εκτός να είμαστε κάτω από χειραγώγηση φοβερή είναι με το ότι χρησιμοποιούν ε, αντιθετικος αντίθετες ενίες στη θέση της ενίας. Είχαμε πει πάρα πολλά παραδείγματα την περασμένη φορά ε, πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, κοίτα πώς γίνονται αυτά τώρα. Κοίτα, κοίτα, άκου. Ομιλείς για φιλοσοφία και είναι η φιλοσοφία του μαγλαμά παλακανό. Ρίχτε στο γλυφάρμακο, <γυαλικό> ρίχτε στο γλυφάρμακο. <γυαλικό> <Ριχτε στο γυαλικό φαρμακοί> Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω Είναι ο πόνος μου μεγάλος Είναι ο πόνος μου μεγάλος Είναι ο πόνος μου μεγάλος Τι φουρτούν αφού περνώ Ήταν γλυκό το στόμα της, μα ψεύτικη αγάπη της. Ψεύτικη αγάπη της, μα να θέμα. Ρίχτε στο γυαλή Φαγί, ρίχτε στο γυαλό Φαγί, ρίχτε στο γυαλή μόνο ρούφη να το πιώ. Λοιπόν εδώ είμαστε Ρίξαμε στον Αλμπέντο φαρμάκι. Μα έχει σε... πάρα πολύ ωραία ρεμπέτικα τραγούδια τώρα. Τι βάζει ε... το φαρμάκι στου ανθρώπου σήμερα. Είμαι... Ε. είμαι σε καλή διάθεση για, για αυτή τη γιγαντιαία... τη γιγαντιαία διαδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και μακάρι να γίνει και στην Αθήνα και στι άλλε πόλει. Ε, τότε να κάνουμε το εξή. Κοίτα τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Πριν πα σε άλλη ενότητα. Να δει, θα σου κάνω εγώ τώρα, Περίμενε. Μισό λεπτό. Μισό λετό, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, το ρίχνω, μισώ και το βάζω. Παρακαλώ. Νότι, με έχεις φάει να σου βάλω νότι. Βέβαια. Έχι, πάρ' τον. Με κτυπάτε, χρονιά στεκόμε, χρονιά με πουλάτε και τα νέχομε. Χρονιά ο σκοπό σα αφάνιστε. Έλληνα χαμένο. Γραμματώ, Έλληνα ήταν δεν θα πεθάνω. Υπήρξα κοντά στον κόσμο απάνω. Είμαι αυτό σου χειμάτι. μάθει, μην κάνει. μη κάνεις λάθη εγώ σε γέννησα, σε έχω Κι ό,τι δικό σου, μου το έχεις κλέψει Αγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης Ανθρώπος και δημοκράτη διανέβω και η ψυχή σου χαίρεται τώρα ξεπουλέμε μα ποιος το δέχεται τώρα μου ζητάτε τα μου. ως και την ψυχή μου ο πάνω μου δεν θα μου τα πάρει ούτε από τον τάχο μου δεν τα πεθάνω υπήρξα κοντά στον κόσμο πάνω Είμαι αυτό που σου έχει μάθει, ταλπαβικάριο μην κάνεις λάθη. Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναχρέψει, κι ό,τι δικό σου μου το έχει κλέψει. Αγώ είμαι ελληνα, πάντα αντάρτης, ανθρώπος, και δημοκρατή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 Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι: αλπέντο14.com. Γιατί Έλληνε Μαρία Τζάνικα. Δευτέρα βράδυ γύρω στι 8 και κάτι ψηλά εδώ στον Αλμπέντο. Ε, σήμερα είναι ιδιαίτερο το θέμα και ιδιαίτερη εκπομπή. Έχουμε και κάτι Είναι και κάτι φίλοι εδώ, μουσική Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Θα τραβήξουμε λίγο το αυτό Είδες τώρα είδες τι μου κάνεις Είσαι και εσύ λοιπόν, Κάτσε στη... τώρα με εκθέτης μου λένε Εδώ ο Νίκος Ατιμπαλίνη λέει νυχτερινό κέντρο Αλμπέντο Τι είναι αυτά τώρα έχουμε γίνει ρεζίλ Νυχτερινό κέντρο Αλμπέντο ζου, Ζουκλερί το έχουμε κάνει εδώ μας Θα απαντήσω εγώ σε αυτό Για απάντησε λοιπόν, με, Πρώτα θα απαντήσω στο ερώτημα Που ζητήσατε Εάν μπορούσαν να πεθάνουν... Α Να το πω για να τα ακούσει ο κόσμος. έχει έρθει μια ερώτηση Αν οι αρχαίοι θέοι μπορούσαν να πεθάνουν ε, Και αν ναι πως Υπάρχει κάποια αναφορά σε αρχαία κείμενα Αυτή είναι η ερώτηση ε, Μπορούσαν να Πεθάνουν Οι αναφορές που έχουμε Να πάρουμε τον α, Διόνυσο όταν ξεσκίζεται από τους Τιτάνες και η Αθηνά παίρνει την καρδιά του ναι. και την δίνει στο Δία, ο οποίος τον αναγεννά. Ε, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτή η ερώτηση απαντιέται με δύο τρόπους, κατ' εμέ. <και> Που είμαστε υποχρεωμένοι να βασιζόμαστε πάνω στις πηγές, ό,τι μας λένε. Οι θεοί μπορούσαν να πληγωθούν, ναι. μπορούσαν να ε, υποστούν μια κάκωση mm -hmm. και μετά οι αίριες από τον άθο, ναι. γιατί ο άθος, ήταν για γυναίκες, ουνο, για γυναίκες βεβαίως ήταν, ήταν γυναίκες εκείνε οι αίριες ε, Και επειδή ο ελληνισμός δεν αποκλείει τίποτα Μπορούσαν να πηγαίνουν άνδρες Αλλά δεν μπορούσαν να διανυκτερεύσουν εκεί Έτσι. Λοιπόν, ε, ετοίμαζαν λοιπόν τα γιατροσόφια ε, Εκτό από τον έκταρ και την αμβρωσία, είχαν και τα γιατροσόφια ε, που του τα δίνονταν και γινόταν καλά. Γιατί οι Θεοί δεν μπορούσαν να πεθάνουν από τη στιγμή που ήταν ε, υπαρκτοί. Ναι, γιατί έρχεται και μια ερώτηση από την συμπληρωματική σε αυτά και λέει: Αφού γεννιόντουσαν, λογικά θα έπρεπε και να πεθαίνουν. Και συμπληρώνει η φιλενάδα σου η Θιάτηρα, εάν πέθαιναν, λέει, του αντικαθιστούσαν άλλοι. Δηλαδή, είναι τρει διαφορετικοί άνθρωποι και το το ίδιο. Όχι, δεν πέθαιναν οι θεοί. Παρακαλώ, πάμε. Δεν πέθαιναν οι θεοί. Ε, και γινόταν λοιπόν καλά αυτό. Επίσης, πολλές φορές μπορούσαν να τους τιμωρήσει η Σύνοδος του Ολύμπου, για κάτι το οποίο η σύνοδος βέβαια, του η Ιερά βέβαια σύνοδος εποχής, δηλαδή. να τους τιμωρήσει, οπότε μπαίνανε σε μια κατάσταση που τους θερούσανε, την αμβροσία και τον έκταρ και μετά τρέχανε να ξανα όταν τελείωνε η τιμωρία τους να ξανα γίνουν πάλι καλά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Προσέξτε κάτι. Εάν οι θεοί, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά γίνονται φιλοσοφικές κατηγορίες που συμβολοποιούν τις δυνάμεις της φύσης, τις συμπαντικές, τις αξίες που πρέπει να διέπουν την κοινωνία για να γίνονται άνθρωποι και να μην είναι ο ένας ε, απειλή για τον άλλον. Και έτσι γίνονται από ένα σημείο και μετά. Υπάρχει όμως πάρα πολύ έντονη ένδειξη σε αυτά τα σπαράγματα που μας έχουν απομείνει ότι η πρώτη αυτή θεή ήταν μια αποστολή στη γη οι οποίοι όντας ανώτερε. Οντώτητες, οντώτητες, ε, ουσιαστικά βοήθησαν την εξέλιξη του πλάσματος εδώ όποιο και αν ήταν το ανθρωποϊδές μέσω μιας ε, επέμβασης κυρίως στην, στον εγκέφαλό τους που καλώς ή κακώς, αυτό έγινε στον ελληνικό χώρο επειδή η Θεά, όπως λέει στον Τίμεο, εγνώριζε ή δεν η θεά, εγνώριζε ότι το κλίμα και το έδαφος είναι τα πλέον κατάλληλα για τη δημιουργία αρίστου είδου. Ε, επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι αυτή η αποστολή, όπως και εμείς αν πάμε σε έναν άλλο πλανήτη... Ανάλογα με τα βαρητικά παιδεία που αναπτύσσονται Α, εκεί Μπορεί να ζήσουμε περισσότερα χρόνια ή λιγότερα από ό,τι μπορούμε να ζήσουμε εδώ Φυσό. Έτσι και εκείνοι Να ξέρουμε όμως ότι ε, οι δύο γενείς, Αυτοί δηλαδή που γεννήθηκαν από τα μέλη, μέρη της αποστολής και ουσιαστικά μπόλιασαν το είδο μας, ίσως κάποια στιγμή να αποχώρησαν ή να ε, τέλειωσε η ζωή τους. Έμειναν όμως τα ονόματα τους, συμβολοποιώντας αυτό που είπαμε, δυνάμεις συμπαντικές και της φύσης, καθώς και αξίες που διέπουν την κοινωνία και ανθρωποποιούν Μάλιστα. και δίνουν αυτή την πνευματική διάσταση στον άνθρωπο, στο είδος μας. Βέβαια, οι ποιητέ μας, να πάρω πρώτα τον Αλεξανδρινό, το άριστο είδο που είναι λέει, έχει σχέση με άρια φύλλα και αυτό όλο που έχει Δεν υπάρχει άριο φύλλο. Ας Ας αυτή η θεωρία έχει καταρριφθεί από τους δημιουργούς της. Έτσι, πες το για να Έτσι, το τελειώσαμε με αυτό. <χω> αυτό ήταν μια ε, προσπάθεια της Αγγλίας που επειδή είχε την... Ε, το μεγαλύτερο... Την πρωτοκαθεδρία την εποχή εκείνη. Στο στέμα της Έτσι. αυτοκρατορίας, της Ινδίας και τα λοιπά, θέλανε ναι. να κάνουν τους Άριους και τους Ινδοευρωπαίους και τέτοιες βλακίες. Η έρευνα απέδειξε άλλα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει έρευνα του Πρίστον που πήρε μυελίτη των ταφικών ευρημάτων και απέδειξε ότι όλο το κέλτικο στρώμα ναι. ήταν ελληνικό φίλο. Ε, γι' αυτό μέχρι τώρα έχουν κόντρε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με, Εκείνο μέχρις... που έχει σημασία Anglos. είναι ότι να ακούσαμε τον ποιητή επειδή του καταστρέψαμε, λέει του Θεού και τα αγάλματα του, Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Και επίση να πάρουμε και τον παλαμά με το τουρασφόρου εσύ νοπέλεκη και αξίνα τα πιο μεγάλα γάλματα στα βάθη των ναών. Τον συνδριμένον η ψυχή δεν χάθηκε με κίνα Φωτοπλανήτης έγινε στα χάη των ουρανών, ώσπου καινούρια έθρεψε μαλαματένια κρίνα στον εκλεκτόν το λογισμό στους κήπου των σοφών. Μάλιστα. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι που λέει για την Θεσσαλονίκη, που λέει σε μια στροφή... Ε, οι θεοί δώσαν στο κρύο τα κλειδιά ναι. και αυτοκτονήσανε κανονικά αν, ήτανε, αν ήταν γνώστης ο στιχουργός θα έπρεπε να πει ενδεχομένως και αποχωρήσανε, αλλά όχι αυτοκτονήσανε. Ο Έλληνας δεν αυτοκτονεί. Ε, δεν αυτοκ... αλλά τον επάνε. Η αυτοκ... Ε βέβαια. <laughs> λοιπόν, η αυτοκτονία είναι διαταραχή της νόησης. Έτσι. Λοιπόν. Να μην το ξεχνάμε αυτό Πάμε λιγάκι τώρα στον Ευρυπίδη Ο Ευρυπίδης θα χρησιμοποιήσει ονόματα που ας πούμε έχουμε την ε, ε, ηλέκτρα ναι. Έχουμε και την ηλέκτρα από τον Σοφοκλή και τον αυτόν Αλλά έχουμε και την ηλέκτρα του Ευρυπίδη Ποια είναι η διαφορά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Έχουμε... τις τροαδίτησες... έχουμε την Εκάδη... έτσι. Ναι. Ποια είναι η διαφορά. Οι άλλοι δύο μεγάλοι... παίρνανε... χαρακτηριστικά του είδους του ανθρωπίνου. Δηλαδή την ανθρώπινη φύση της ανθρώπινης φύσης... Αυτό μου αρέσει όταν το πάρα πολύ. Προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι... αυτό που παθαίνει ο άνθρωπος... το παθαίνει... γιατί... έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Ναι, ακριβώς. Και δεν του φταίει κανένας θεός... ούτε κανένα κισμέτ. <χαι> αλλά... Υπάρχει το πεπρωμένο του που δημιουργείται από το χαρακτήρα του αλλά τι σημαίνει πεπρωμένο αυτό που του πρέπει έτσι. πεπρωμένο είναι αυτό που μου πρέπει έτσι. από το του πέπρωτε ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. άρα λοιπόν γι' αυτό και λέγαν ο χαρακτήρας είναι η μοίρα σωστό επομένως τα είπαμε αυτά και ε, πάμε στον Ευρυπίδη ο Ευρυπίδης αντίθετα Επηρεασμένος από τη σοφιστική, που ουσιαστικά έχουμε ένα ξύπνημα του ατομικού εγώ, το οποίο τα θέλει όλα και θέλει τη δικιά του την άποψη. Τσακίζει παράδοση, τσακίζει ε, αρχές, αρχέτυπα κτλ. Και, ε, και το χρήμα δηλαδή το πράγμα που είναι αξίες, πρότυπα, ιδέε, αντικείμενα, οντότητες, τα, τα θέτει σε αμφισβήτηση και λέει «εγώ είμαι εκείνος που αποφασίζω για αυτά». Μάλιστα. Και αυτό ξέρω με τι σημαίνει. Ε, μπαίνει σε μια υπαρξιακή μετεωρότητα ο άνθρωπος όπου δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν τον ενδιαφέρει το καλός δεν τον ενδιαφέρει η αρετή. Αρετή όχι με την έννοια που δίνουν τα θρησκεύματα ναι. αλλά με την έννοια της του... σωστής κατεύθυνσης, της εξελίξης, σωστής. Της, του τρόπου ζωής και, και της θέασης του κόσμου που είναι ε, μια γνώση και μια προσπάθεια να, να είναι ο άνθρωπος όπως του πρέπει να είναι. Επομένως, ο Ευρυπίδης θα πάει στο, στο πάθος που αναπτύσσει ο άνθρωπος, είτε το ερωτικό πάθος, είτε το πάθος της φιλοδοξίας, είτε, ε, αν θέλετε, την ε, απόλυτη ε, άρνηση ε, κάθε αξιακή συνθήκης και εκεί ω ένα σημείο θα κρίνει, γιατί και από τους σοφιστές έχουμε κάποιους που ήταν μια ε, γόνιμη, ε, γονιμοποίηση δηλαδή της σκέψης ή θέσης τους, αλλά έχουμε... Μετά μια κατάρρευση Και του σοφιστικού Σε μια πλήρη άρνηση Και υποκειμενικοποίηση Της θέασης Η οποία πήρε πλέον το, το ζήτημα Και το έβαλε στο τι με συμφέρει εμένα Έχει χάλασε για το γιαούρτι το Δεν μου λες έχει συμφέρει. έρθει μια Ερώτησουλα από τη Λάρισα λοιπόν, την πούμε Θα φτάσει Αυτό το, το ατομικό πάθος να φτάνει σε τέτοια τραγικότητα γιατί γιατί είναι ανεξέλεκτο γιατί προκαταβολικά το θεωρεί νόμιμο αυτός που το έχει ναι. το θεωρεί νόμιμο σου λέει κάνει το σωστό Βέβαια, η Θέδρα λοιπόν θέλει αυτό το πράγμα γιατί έτσι το θέλει. Ναι. Τελείω και πάυλα. Και δεν, δεν την ενδιαφέρει να πει ψέματα και να συκοφαντήσει Και να καταστραφεί αυτή για την Ήβρης. Αλλά δεν το αντιλαμβάνεται ο οφιστής αυτό. Ναι. Δεν αντιλαμβάνεται την έννοια της Ήβρεος. Λοιπόν, και... Θα την υποστεί όμω, αλλά μαζί θα, υποστεί και θα συμπαρασύρει και αυτού που δεν φταίνε, Να πω εδώ του φίλου τη Ροζάκη mm, ναι. που θέλουν να του διευκρινίσει. Λοιπόν, η μία η... Η αναφορά εδώ είναι από τον Ανατρέα Τηλάρισα, όπου λέει όπω μα πληροφορεί ο πρόκλο. Είναι διαβασμένα τα άτομα, έτσι είδεσαι. Ε? Στα σχόλιά του στον κρατήλο στο 126, αλά, έχουμε φύγει τελείω. Η λέξη Θεός είναι λογικό να αποδίδεται όχι μόνο στα εμφανή, αλλά και στα επουράνια, στα νοητικά και νοητά αίτια. Ως ιδιότητες του, οι Θεοί έχουν το αδιέρετο, το αδιαφοροποίητο και το ενωμένο, λέει αυτός. Λοιπόν, του απαντώ Από κάτω ότι οι μήρες... δεν κατάλαβε τι είπα πριν. Παρακαλώ. Να το ξαναπώ. Ναι. Ίσως δεν το έκανα εγώ σαφές όσο Ήσ... έπρεπε. Λτάξει, δεν έχει Και ζητώ συγνώμη γι' αυτό. Να το ξαναπώ. <χω> Υπάρχει λοιπόν μία θέση που έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις στην... στα σπαράγματα της γραμματολογίας που έχουμε. Έτσι, σε αυτά τα ελάχιστα. Ότι πιθανόν αυτή που λέμε Θεοί να ήταν πραγματικά μία αποστολή η οποία έκανε αυτά που έκανε πάνω ναι, στο ναι, είδος ναι, ναι. μας και το βοήθησε. Κάποια στιγμή οι ονομασίες τους κρατιούνται και συμβολοποιούν mm. μεγάλες ιδιότητες της φύσης και του σύμπαντος καθώς και όλο το αξιακό σύστημα το οποίο πρέπει να διέπει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση με, γιατί ο ανθρώπος όπως όλα τα πλάσματα είναι μέτοχη ουσία του σύμπαντος. Έτσι. Είναι μέτοχη ουσία, Συστό. είναι κομμάτι της. Έτσι. Λοιπόν, και... και, και ε, τις αξίες που πρέπει να διέπουν επίσης και τις σχέσεις των ανθρώπων σε επίπεδο κοινωνίας. Ω τέτοιε, λοιπόν, ναι. σαφώς και είναι αιώνιες συμβαγής σύνολο, ενιαίο, Σωστό. βεβαιότατα. Λοιπόν, η θεάτρια η σου, που πάγεται να βρίσκει το άτομο ρε παιδί. Λέει. σχετικά με το Δία δεν κυνηγούσε λέει γυναίκες γιατί τον ξέρουμε να κάνει αυτά που κάνει η γονιμοποίηση γινόταν λέει εργαστηριακά και εξωσωματικά έχει ξεφύγει το άτομο τώρα για λέει ε. έχει πάει αλλού ναι κοιτάξτε είπαμε ότι εάν ε, δεχθούμε αυτά που λέγουμε στον τίμεο ε, η Αθηνά πήρε σπέρμα από την γη και με την βοήθεια του Υφέστο ο ύφεστο ήταν της ψηλής τεχνολογίας. Εννοείται. Η Αθηνά γιατί να μην είναι η γενετήστρια της αποστολής. Oh, το και τώρα. δημιουργεί και κάνει την πρώτη συνόκηση στην Αττική γιατί εκεί... Το κλίμα που εγνώριζε η Θεά και το υπέδαφρος είναι τα πλέον κατάλληλα για τη δημιουργία αρίστου είδους. Ωραία, πάω εγώ να συνέρθω, γιατί με τον καφέ που πίνω ότι βρίσκω καλύτερα. Γυρίζω απ' τη νύχτα έρχομαι απόψε απ' του μου τη φυλακή η Απονιά του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί εκεί που όποιος πάει τα βάσανα ξεχνάει. Μέρες, τόσες μέρες, τόσε νύχτες, από τον κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσίασα το ψέμα τα ιδιάσα Το κόσμο έλειψα πολύ καιρό. Με ξέχασαν οι φίλοι και σιδε μου φέρε σιγάρο και νερό. Γυρίζω και γελάω, και όλου του συγχωρελάω. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια, από τον κοσμό απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτοδυσίασα το ψέμα τα ιδιάσα Τα κάνουμε όλα όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι Λοιπόν, Αλμπέτου 14.ΕΛΙΑΚΟΜ Γιατί οι Έλληνες με Κατζατζίδι, με Σφακιανάκι, με Μπέτικα Με αυτούς εδώ Λοιπόν, όλα τα κάνουμε γιατί οι Έλληνες κάθε Δευτέρα βράδυ 8 και τη ψηλά Η εκπομπή θα πάρει κι άλλο χρόνο σήμερα Ζωντανή είναι, έχουμε και καλεσμένου εδώ μια παρέα φίλων Θα πούμε κι άλλα μόλι κλείσει τις... Ε, αναφορές για τον Εβρυπίδη η Τζάνι. Ακούσουμε τώρα γιατί πρέπει να πάω και εγώ να κάνω τις ανάγκε μου. Ε, μια ροκιά εκεί κολλητά με τον Καζαζί. βάζω white snake, Μαρία. Εγώ κοίτα να δεις ένα μείγμα. Περίμενα. Keep on pushing, baby. Like never before. No you wanna...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 Θα γίνονται αγαπητοί φίλοι, και αρχαία και ευρυπίδηση. Και Σφακιανάκη, και White Snake και Μαρία Τζάνι, ε, και Εβραίοι. Να πούμε κάτι. Ορίστε, αν προσέξατε, το Μα είμαι Έλληνα του Σφακιανάκη ναι. ξεκινάει με πιάνο. Ναι. Τι πιάνο, δηλαδή, Πιάνο. Α, πιάνο Η ναι. μουσική είναι πιάνο. Μάλιστα. Και σε κάποια φάση μπαίνει το μπουζούκι. Ωραία, ωραία, και έτσι, συνεχίζουν πιάνο. μετά. Γιάννο και μπουζούκι μαζί Ε βέβαια Κοιτάξτε τι όμορφη αρμονία δίνουν Και τι ωραία μελωδία Ε βέβαια Λοιπόν Αυτοί οι οποίοι θεωρούν Όργανα ή μουσική Ότι δεν είναι κατάλληλη, Ναι Πρέπει να ξέρουν ότι έχουν δικαίωμα να αξιολογούν Αλλά με τι κριτήρια τα κριτήρια τους δεν είναι το τραγούδι της πολυεθνικής και οι ηλικιότητες που προβάλλονται Έτσι για να αποσυντονίζουν τον άνθρωπο, αλλά τι είναι εκείνο που όσον αφορά τη μελωδία είναι συναφής και πολύ κοντά στην αρμονία που έχει το σώμα μας και παράγει και επίσης στον στίχο που διαπραγματεύεται συναισθήματα, πίκρες, χαρές, λύπε, θαυμασμό. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Όχι, δηλαδή μην ξεχνάμε ποιος θα μπορούσε να μου πει καλύτερα Τη φράση «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου». Θα το πούμε μετά What αυτό. Ομές θα πούμε τι είναι. Ναι, λοιπόν, επομένως να αφήσουμε με τις ξενομανίες και μελωδίες του στυλ «Η που στην ουσία έχουν και δεν το καταλαβαίνουν τον, το χτύπο που κάνουν τα μηχανήματα μέσα σε μια φάμπρικα που είναι αυτό από κάτω και δεν το καταλαβαίνουν ναι, και ναι, πρέπει ναι. να ξέρετε ότι όπως και με την εικόνα που βλέπουμε σε ένα φιλμ μπορούν να μας βάλουν ένα μήνυμα το οποίο Περνάει να περάσει μπράβο. ασυνείδητα αλλά να εγγραφεί από τον εγκέφαλο έτσι και με τον ήχο μπορεί να γίνει παρόμοιο και πράγμα Και πιο εύκολα Έτσι και πολύ πιο εύκολα Λοιπόν, λοιπόν λέει εδώ ο φίλος μου ο Αρίσταρχος από τη Σερβία Ότι το Μπουζούκι δεν με κεφαλαία Το αναγνώρισε το κράτος Ώστε να είναι στα μουσικά όργανα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία Παρόλο που το Μπουζούκι που σημαίνει το σασπασμένο Είναι η αρχαία Πανδορής Και η οποία δεν είχε αυτά τα διαστήματα μόνιμα Ναι και μπορούσαν να, να, να παίζουν οι βιρτουόζοι τη μελωδία και πρέπει να, να γίνει κατανοητό ότι είναι γι' αυτό από τη στιγμή που, που τα βάζουν μόνιμα αυτά θα μας τα πούνε τώρα που θα, και οι η φίλοι μουσική. εδώ και τα κλείνουν οι βιρτουόζοι παίζουν μελ... μελωδία μες στη μελωδία και επανέρχονται Με, είναι τα περιβόητα ταξίμια που κάνει ναι. ο... ο βιρτουόζος του πουζικιού μπορεί και το κάνει αυτό γιατί η αρχαία πανδορής δεν είχε τέτοια σταθερά απάνω. απάνω λοιπόν έχει κάνει ένα σενάριο η κυρία Τζάνη σήμερα η το Μαρία εδώ διότι έχει φέρει και δύο φίλους Κιθάρα και Μπουζούκι θα έχουμε και live έτσι μια δειγματοληπτική αντίληψη κάποια των πραγμάτων και συζήτηση. Και θα είναι πολύ πιο καλή τέτοια αυτή ναι, και ναι. θα αναλύομαι. Σήμερα έχουν έρθει έτσι για άλλου λόγου και θα τραβήξει η εκπομπή πέραν τη δεκάτη. Διότι ο Καλογιάκη έχει ένα σεμινάριο σήμερα και δεν θα έρθει. Οπότε θα έχουμε χρόνο να πούμε κι άλλα ε, εντυπωρία την πορεία τη εκπομπή. Ε, για να κλείσουμε λίγο τον Ευρυπίδη. Ναι, ναι. Ε, να πάμε λιγάκι στην Υφηγένεια ένταβρης. Η τραγικότητα εδώ φτάνει σε ένα παροξισμό. Τη στιγμή που η Υφηγένεια, αντί να θυσιαστεί στην αυλίδα, έχει... Ε, διασωθεί από την Άρτεμή και την έχει πάει επάνω στην Ταβρική χώρα όπου υπάρχουν βάρβαροι εκεί. Ναι. Και η θεότητα. Όταν απαιτεί... λε, Ταβρική χώρα ποια είναι σήμερα αυτή, ε, Κάπου στη Θράκη επάνω, πολύ ψηλά. Βορείος. Ναι. Έτσι, να τα καταλαβαίνουμε. Ναι. Στον Εύξηνο επάνω. Έτσι. Λοιπόν. Στην ταβρίδα. υπάρχει. Ναι, ναι, ο Επίτηδος το για να το καταθέσω. Ε, βέβαια, στην ταβρίδα. Λοιπόν, ε, ε, εκεί λοιπόν οι ξένοι θυσιάζονται στη θεότητα. Έλα όμως που έχει έρθει ο Ρέστης με τον πιλάδη, ο ναι. αδερφός της Υφηγένειας. Ναι. Με το φίλο τον πιλάδι. Και αυτός που πρέπει να του θυσιάσει ναι. είναι η Φηγένεια, γιατί είναι η αίρεια. Θα πει λοιπόν η φυγένεια, εάν εντέλετε τέτοια πράγματα η Θεά, ναι. φοβάμαι ότι δεν είναι Θεά. Δεν είναι Θεός. Γιατί? γιατί ο Θεός δεν μπορεί στην ελληνική αντίληψη να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Να κάνει τέτοια πράγματα. Και εκεί θα κάνει μία απάτη, θα του πει ότι πρέπει να πάρει το ξώανο και να το ξεπλύνει στη θάλασσα, θα μπει στο πλοίο και θα φύγει. Αλλά κοιτάξτε μία διαφορά. Στις... Ε, Τραχυνές, ο γιος της Διάνυρας ε, θα αμφισβητήσει και αυτός την ε, έναν Δία που επιτρέπει αυτό το πράγμα. Στην ουσία δεν το επιτρέπει ο Δίας, το επιτρέπει το λάθος που κάνει η άνυρα, έτσι. Αλλά θα επανέλθει όμως αυτός και μέσω του χορού, στο τέλος, όταν αυτό το πράγμα θα φανεί ότι είναι πεπρωμένο γιατί αυτό τους πρέπει, αφού λειτουργήσαν έτσι, και θα πει, δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και εκεί θα υπάρξει η επαναφορά και η κατανόηση. Βλέπουμε λοιπόν μια έτσι, διαφορά στον Ευρυπίδη, όπως και στην μύδια. Η μύδια θα στείλει τα παιδιά της με το δηλητήριο. Στην γυναίκα του Ιάσονα που την έχει εγκαταλείψει ενώ αυτή θεωρεί ότι έχει δικαιώματα γιατί του είχε σώσει τη ζωή όταν. Ναι, ήταν μαζί. Βέβαια. Και ξέρει ότι τα παιδιά τώρα και η ίδια. Μετά την δολοφονία με το δηλητήριο Είναι καταδικασμένα Με έναν σπαραγμό που βάζει Ο Ευρυπίδης Της μάνας που δεν θέλει Να το κάνει αυτό στα παιδιά της ναι. Αλλά το κάνει Μου θυμίζει του Σιρισαίους Το κάνει Ψηφίζω αλλά κλαίω που δεν ήθελα να ψηφίσω Το και κάνει ψηφίζω. και είναι έτσι η πλοκή που Ε, αρχίζεις και τη συμπαθεί Την μύδια. Παρότι κάνει αυτά που κάνει Παρόλο που θα κάνει αυτό που κάνει Και μάλιστα Βάζει ε, στο στόμα της ε, Λόγια Που θα μπορούσε να τα πει Κάθε γυναίκα Σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία Μάλιστα Που τη στερούν Κάποια δικαιώματα, Κάποια δικαιώματα ή το σεβασμό που τις πρέπει ε, ωστόσο αυτή η συμπάθεια εξανεμίζεται γιατί, γιατί την ώρα που πάει να δολοφονηθεί να αυτοκτονήσει η μίδια ε, θα έρθει σαν από μηχανής θεός ο παππού και θα την αφαρπάσει ναι. και θα τη σώσει ο οποίος ήταν και εκείνο ε, μάγος μην ξεχνάμε ένα πράγμα ότι Ήδη είμαστε σε έξοδο από την ρωμαλαία ελληνική σκέψη και έχουμε επιρροές από λαούς που είναι ε, κατώτεροι στην σύλληψη του κάλους της αλήθειας και της αρετής. Και αυτά εισραίουν. Έτσι γίνεται. Και δεν εισραίουν μόνον, αλλά εισραίουν και στους τελευταίους, ας πούμε, φιλοσόφους, όπως είναι ας πούμε ο Πρόκλος να. ή ο Προθύριος κτλ. Και, και έτσι εκεί πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε αυτούς, γιατί, γιατί κάνουν μια πρόσμιξη ελληνικών θέσεων με από και αυτό θα το πάρει και η θρησκεία η χριστιανική γιατί αυτοί θα, θα γράφουν ε, με επικράτηση του χριστιανισμού και ε, τους δύο πρώτους αιώνες λίγο πριν λίγο μετά κάποιοι mm. και εκεί ε, θα προσπαθήσουν να ε, συγκεράσουν τη κατάσταση. Θέσεις, ναι. Ναι. Και απο λοιπόν, τότε, κα... τότε αρχίζει και η. πολύ προσοχή γι' αυτό. Απο τότε αρχίζει και η η κατάσταση. Απο τότε αρχίζει η πτωτική κατάσταση. Η πτωτική κατάσταση, η πτωτική κατάσταση αρχίζει απο τότε. Βέβαια, με έχει, αρχίσει. Το... Έχει, το... έχει αρχίσει η υποτική. Με το με τους με τις Έχει αρχίσει η πτωτική κατάσταση από τους σοφιστές, έχει αρχίσει από το Πελοποννησιακό πόλεμο. Και εκεί ξεκινάει <coughs> ή <χε> του ρωμαϊκού ε, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που θα γίνει μετά και τα λοιπά. Οκ. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία... Τηλεφωνάκι είναι, κάνε τη δουλειά σου, κλείνω το μικροφωνό, απάντα πως είναι ο Ιώνας. Λοιπόν, και εγώ καλύπτω αυτή τη στιγμή το κενό με το... Είναι κάποιος, κάτι μου ανοίξουμε, μισό λεπτό. Λοιπόν... Ε, Οδυσσέα, ναι και για όσους γουστάρουν όταν τελειώσει η εκπομπή αυτή θα τη βάλω επανάληψη βάζω ένα κομμάτι, θα κάνω ένα break ένα δύο λεπτά, να φέρουμε και τον επόμενο καλεσμένο εδώ και επανερχόμεθα από τη φίλη η εκπομπή έχει περαιτέρω διάρκεια σήμερα διότι δεν ακολουθεί η άλλη λόγω του ότι ο Καλογεράκης έχει ένα σεμινάριο και βάζω αυτό έτσι λίγο το παλιό να αρωματζάρουμε λίγο Put your head on my shoulder Στα βρυφεί η γιατί οι Έλληνε Μαρία Τζάνι κάθε Δευτέρα 8 η ώρα είναι κοντά μα. Η Μαρία και μα λέει ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία παντρεύουμε με οτιδήποτε μουσικέ γουστάρουμε και κολλάνε την ώρα εκείνη. Έχουμε και δύο φίλου καλεσμένου μουσικού και όχι μόνο, δεν το υπόλοιπο που έχει να κάνει, θα πάμε ένα διάλειμμα και μετά χωρίς να φύγουμε από το κέντρο της συζήτηση, θα το μεταφέρουμε σε μουσικοφιλοσοφικά επίπεδα. Μαρία, ο λόγος ε, Επομένως βλέπουμε ότι η τραγικότητα οφείλεται στο ότι όταν το άτομο δεν έχει σηματορό και κήρυκα στη ζωή του Δηλαδή, αξιακό σύστημα και αντίληψη ορίων και πιστεύει ότι νομιμοποιείται η, η δικιά του η, ε, ιδέα, το δικό του το συμφέρον, η δικιά του επιθυμία, πέρα και έξω από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, εκεί υπάρχει μια, αναπτύσσεται μια ψυχολογία η οποία ε, αδυνατεί να δώσει στο άτομο την πρέπουσα πορεία ή αν θέλετε την λύση που πρέπει να δώσει... που να είναι η βέλτιστη και είπαμε ποια είναι η βέλτιστη λύση... θα την ξαναπούμε όταν θα πάμε στον Αριστοτέλη πάλι. Επομένως μια τέτοια κατάσταση ε, απαιτεί έναν από Θεό... για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους... Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του Ευρυπίδη, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια τα οποία τον εναρμονίζουν με, με έναν νόμο φυσικό, με ένα σύμπαν το οποίο του δίνει, του δίνει ε, τη δυνατότητα να ενωράται και να γνωρίζει ποιο είναι το καλό. Εάν μέσω μιας παιδείας τον χάνει τον προσανατολισμό αυτό και πιστεύει ότι είναι αυτός που μπορεί να προσδιορίζει ε, ιδέες, αξίες και πρότυπα για τη ζωή του και πράξεις, τότε προκαλεί απλά καταστροφή στους ομοίους του. Η ερώτηση που έχει έρθει εδώ να στη θέσω. Λέει για ποιο λόγο η μύδια να σκοτώσει τα παιδιά τη ήταν πανίσχυρη μάγισσα, κόρη τη Οκεανίδας Εκάτη και ανυψιά τη Κύρκης Μπορούσε όλου να του κάνει σκόνη. Γιατί τα παιδιά τη, αυτή είναι η ερώτηση. Τι συμβολισμό έχει, Γιατί μέσα. πρέπει να προκαλέσει υπέρτατο πόνο. Α, μάλιστα. Στον άνδρα της. Για να συγκλονίσει την κατάσταση Υπέρτατο πόνο Και φτάνει σε αυτό το άκρο Και φτάνει σε αυτό Γιατί, γιατί αυτή δεν έχει ελληνική συνείδηση Ναι του Βάζεις και αυτό ή την βέβαια. παράμετρο μέσα εσύ Βέβαια Δεν έχει ελληνική συνείδηση Όχι βέβαια Ωραία Λοιπόν πως θα το κλείσει Το κομμάτι ευρυπίδης και του συμβολισμού Που είπαμε ε, μα... Για θα να είπα το... αυτά που είχα να πω. Ωραία. Και απλά να, να ξέρουμε ότι ο Ευρυπίδης... Ε... Ο Σκαραβαίος λέει από αυτό που είπε τώρα και είπαμε κάτι λείπει λέει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή με τη μίδια, με τα παιδιά που σκοτώνει και λοιπά. Κάτι, κάτι λέει δεν κολλάει. Ποιο ε... δεν κολλάει. Όχι δεν κολλάει από αυτά που είπες. Μα... Δηλαδή με το να, με το να, με το να προκαλέσει... Μισό λεπτό. Με το να προκαλέσει... Καταρχήν δεν μπορεί η ελληνική αντίληψη... Γιατί η Μίδια λέει δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, λέει ο Νίκο Δεν ήταν ελληνίδα, δεν είχε ελληνική συνείδηση. Ελληνική συνείδηση. Και Μας. επιπλέον, επιπλέον, οι δυνατότητες τη μάγισσας Μίδιας ναι. ε, για την ελληνική σκέψη, και αυτό πεζότανε... Από κάτω από την Ακρόπολη. Δεν μπορούσε να αυθαιρετήσει πολύ ο Ευρυπίδη. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι μία μάγισσα μπορεί να παρέμβει στους ήρωες και στα όντα κάνετε... τα ανθρώπινα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε δηλαδή ατέλειωτη δύναμη. Επομένω, το ζήτημα εδώ μπαίνει ότι η μύδια. Ακόμα κι αν θα προκαλούσε θάνατο στον Ιάσο, σημασία έχει ότι έπρεπε να τον κάνει να ζει και να υποφέρει. Και ο μόνος τρόπος ήταν να του σκοτώσει τα παιδιά του. Να φτάσει στα άκρα δηλαδή Έτσι. του πόνου να το πούμε. Με τον ίδιο πόνο το δικό της, γι' αυτό και δεν τη συμπαθούμε Ας. στο τέλος, γιατί διασώζεται ενώ τα παιδιά της έχουν πεθάνει. Λοιπόν... Και λέει ο φίλος μου από την κερατέα διότι όλα τα κείμενα συζητάνε μεταξύ τους. Α λέει μπορούσε λέει, να τα ακροτηριάσει να μην τα σκοτώσει λέει η φιλενάδα σου εδώ. Δηλαδή ο προβληματισμός στο συμβολισμό Ο συμβολισμός είναι ότι στερεί τη ζωή αυτή είναι η τραγικότητα εδώ. Στερεί τη ζωή στα παιδιά της δεν και κάνει, στα παιδιά του. Δεν κάνει το περίπου. Μα, ακροτηριασμένα θα μπορούσαν να ζουν. Ναι. Είναι τελεσίδικοι η αυτοί, ναι. δεν, ο πόνος είναι ο πόνος της απώλειας, Τε, τελείωσε. Ο Νίκος λέει τώρα, το πάμε αλλού, ε, οι Σπαρτιάτες λέει που πέταγαν τα προβληματικά παιδιά στον Κοιάδα δεν έχει βρεθεί είναι... κανένα τέτοιο είναι... περιστατικό. Ναι, ναι, είναι... Αυτά είναι άλλη υπόθεση που όταν θα μιλήσουμε για τη Σπάρτη και ναι. το τι κάνανε οι Σπαρτιάτες, ναι. εκεί θα τα δούμε. Ε, και μου θύμισε τώρα με αυτό που είπε, να πω κάτι για τον Ευρυπίδη. Παρακαλώ. Ο ε, στα έργα του εκεί ε, είναι πάρα πολύ και έχει ανάγκη βέβαια γιατί ήδη ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι πρώτων πυλών. Ε, στηρίζει πάρα πολύ την Αθήνα σαν αντίληψη σαν ναι, ναι, ναι. πολιτεία σαν ανθρώπους εν αντιθέσει με τη Σπάρτη που εκεί με την Ελένη τον Μενέλεο τον κάνει ανθρω... ανθρωπάκι τελείως επειδή είναι από εκεί τα έχουν αυτά. Δηλαδή ο Ευρυπίδης δεν ακόμα, θα το κάνανε. Ακόμα συζητάνε και λένε γιατί να φτάνε σε αυτό το άκρο δεν, θα δεν το κάνανε. Έκοβε... Δεν θα το κάνανε οι μεγάλοι. Είδαμε τους μεγάλους ότι ακόμα και στους πέρσι που ήταν νοπό το αίμα, Με. εν τούτης πλήττουν την αντίληψη του, του, του δυνάστη και όχι το άνθος των Περσών, δηλαδή τους, τους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους γιατί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν από ναι. το δυνάστη. Ο Ευρυπίδης δεν έχει κανένα απολύτως δισταγμό ναι. να πάρει Έλληνες, ηρώες και να τους ευτελίσει γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι το συμφέρον του εκείνη τη στιγμή γιατί η Αθήνα θα μεμπλακεί σε πόλεμο ναι. και έχει αντιπαλότητα με τη Σπάρτη. Η υπόθεση λέει εδώ τώρα είναι ότι αφού είχε τέτοια δύναμη αυτή ήταν μάισα και λοιπά και αυτό ήταν άπιστος για δεν του κόβανε τα παπάρια Και του σκότω στα παιδιά Δηλαδή λογικό ακούγεται Να τον ε, κάνει ντορωθή Και να σιχάσουν Γιατί τότε δεν θα ήταν ε, Τραγωδία Δεν θα είχε την τραγικότητα θα ήταν τραγέλα, Και τραγέλα, πάνω απ' όλα α, και, α, α, ναι, Το α, πολύ πολύ ένα σατιρικό δράμα α, Θα ήταν έτσι α, για να γελάμε α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν βάζω εδώ ένα Κομμάτι από τη φίλη και μετά Συνεχίζουμε φυγανίσει πάρα πολύ κόσμο, διότι έχουμε και καλλιτεχνικό προγραμμα σήμερα εκι ανη Smash to the rap, baby. Hey, kids, rock and What if I ride, what if you walk? See you Αγαπητοί φίλοι, με ένα extra live, ε, μουσικό αρχαιολογικό πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, με την κυρία Τζάνι εδώ. Ε, κάθε Δευτέρα, βασικά είναι η εκπομπή γιατί Έλληνε. Όμω, επειδή ο Καλογεράκη έχει ένα σεμινάριο και δεν θα έρθει, αντί να βάλω επανάληψη, ε, και που λογικά θα τελειώναμε ζέκα, μπορούμε να κάτσουμε άλλη μία ώρα τουλάχιστον εδώ να τα λέμε. Έχουμε και δύο φίλου, οποίου θα και θα πούμε και περιττέρω γιατί είναι εδώ. Οπότε θα ακούσουμε και live κομμάτια. Θα ακούσετε και, θα το πω από τώρα, μυθοδία παιγμένη από μπουζούκι, από ειδικά πρόσωπά που θα τα παρουσιάσουμε τώρα. Εγώ λέω μόνο μία. Καλησπέρα, τα μικρόφωνα ανοιχτά. Μαρία, έχεις το λόγο. Είπαμε ότι στην αρχή, αν θυμάστε, ότι μας τα παίρνουν όλα, προσπαθούν να μας τα πάρουν δηλαδή, όχι μόνο τα ικαστικά μας, αγάλματα, μας παίρνουν οι, τις ιδέες μας, τα σύμβολά μας και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους, να μου επιτρέψετε, και από τότε που το ρεμπέτικο έγινε πολιτιστική κληρονομιά βγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι, γνώστες, σε εισαγωγικά βεβαίως και μας λένε ότι ε, το ρεμπέτικο το πήραμε από τους Εβραίους ε, το πουζούκι είναι τουρκικό όργανο, η αρχαία πανδορίζ δηλαδή. Ε, εν πάση περιπτώσει η σημασία έχει ότι εμείς πρέπει να αμυνόμεθα σε αυτά τα πράγματα, να μην τα αφήνουμε. Και επειδή η παιδεία μας δεν δίνει καμιά απολύτως ε, γνώση στα παιδιά πάνω σε αυτό, από όποιο μετερίζει μπορούμε, εδώ... Έχουμε μια δυνατότητα με τον Αλπέντο. Να θυμηθούμε και τον ποιητή ο καθής και τα όπλα του. Με αυτά να πολεμάμε, από όποιο μετερίζοι Και να προστατεύουμε ε, την κληρονομιά μας, την ψυχή μας που είναι η ψυχή μας ε, και αυτό το έθνος των Ελλήνων που για κανένα λόγο δεν πρέπει να χαθεί Ο τέτοιο και ο οποίος, αν το μεταλλάξουνε Γιώργο Τι να μεταλλάξουνε τώρα Μαρία τώρα. Ε. Λοιπόν, επειδή εσύ έχεις μεταλλαχθεί και από καθηγήτρια της φιλοσοφικής έχεις γίνει ρεμπετομαρία κα, κα, κα, παρουσία, Εγώ δεν έχω α, γίνει α, πήμα, ρεμπετομαρία, ρεμπετομαρία δεν δε σου επιτρέπω να λες τέτοια πράγματα ε, Τι δεν μου έπρεπε, αφού με τη νύχτα με παίρνεις και μου λες, περνάω, σε παίρνω και πάμε. Τι που πάμε, έχω εκτεθεί. Παρακαλώ, παρουσίασε τους κυρίους εδώ, για να μην εκτεθούμε περαιτέρω. Παρακαλώ κυρία. Γιατί να μην παρουσιάσουν τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Εσύ Εγώ τους θα έφερες εδώ, τους παρουσιάσεις. Εσύ του έφερε. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Ρώτα που έχει ελληνοποίησει το όνομά του και ακούει το όνομα Ήων. Και έχουμε και τον Νίκο. Νίκο, ποιο είναι το επώνυμό σου? Γεράλης. Μάλιστα. Το είπες εσύ, γιατί εγώ δεν τα πω και καλά με τα επώνυμα. Καλά πρόβλημα. Ε, εσένα θέλεις να σου αλλάξουμε το όνομα. Να σου δώσουμε ελληνοπρεπές όνομα. Δεν μου λέω αλλάξει το όνομα σου. Πώς λέγεσαι, στην πλήρη μόρφη. Πες το σφίλι σου εδώ, να εκτεθείς. Με έχουν βαφτίσει ως Αθηνά, είναι από πολλά χρόνια. Αλλά επειδή έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ονόματα θεών και θεανών, yeah. ε, το έχουμε κάνει Αθηναϊδα και πάρα πολλοί φίλοι όμως με λένε Αθηναϊδα, με λένε Αθηνά. Λοιπόν, ξεκίνησαμε τις ανατροπές, ο Τζέθρο Ατυμπαλίνη, σε βοηθάω τώρα για να το κάνεις πάσα και μετά πάμε στα παιδιά, για τους Εβραίου που έλεγες και τέτοια, Λέει το ρεμπέτικο είναι από τη λέξη ρεμβί. Παρεπάσα και προχωρά. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές Ναι. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, yeah. Τώρα <laughs> ο ρεμπέτης μπορεί να είναι και ένας ε, Ρέμπελισ ρεμπελή. Είναι και από το Ρεμβάζο νομίζω βγαίνει Ναι και από εκεί μπορεί να είναι και από το Ρέμπελισ Ρέμπελισ το λατινικό που ονομάζαν έτσι τους ε, αντιτιθέμενους στην κατοχή των Ιωνίων νήσων ε, Είπαμε για το Μπουζούκι ότι είναι η αρχαία Πανδορής ναι. Είπαμε ότι στο τραγούδι του Σφακιανάκη που ξεκινάει πιάνο και μπαίνει κάποια στιγμή το μπουζούκι και δίνουν μια υπέροχη μελωδία στη συνέχεια. Είπαμε για το περιεχόμενο των τραγουδιών αυτών. Στην Ελλάδα, στον καθ' αυτό ελλαδικό χώρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα της Μικράς Ασίας δυστυχώς με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη συνέχεια την κατάληψη από τους Τούρκους και όλες τις γενοκτονίες που ακολούθησαν και τον ξεριζωμό μετά το 22. Κάποια στιγμή λοιπόν που θα έρθουν, δεν θα τους φερθεί όπως πρέπει το ελληνικό κράτος, δυστυχώς. Και ο πατέρας, ο κάθε πατέρας, που έρχεται από τη Σμύρνη το 22 και ζει πρόσφυγας και υφίσταται αφού του έχουν βουτήξει και τα λεφτά του. Δυστυχώς είναι μια ιστορία που δεν την ξέρουν τα Ελληνόπουλα και δεν την ξέρουν και οι Έλληνες. Παρόλα αυτά εκείνη Βοήθησαν, γιατί είχαν έναν πολιτισμό, βοήθησαν την ελληνική κοινωνία με πάρα πολλούς τρόπους. Και βέβαια, ο πόνος και η πίκρα του, ο κοινωνικός αποκλισμός που υπέστησαν, αποτυπώθηκε στα τραγούδια τους. Και ακόμα αποτυπώθηκαν και τα συναισθήματά τους και οι σκέψεις τους και οι αντιλήψεις που είχαν, οι αξίες που είχαν. Yeah. Όταν θα κάνουμε μια εκπομπή και θα φέρουμε και άλλους φίλους, θα αναλύουμε τα τραγούδια τους, να δούμε τι γνώμη είχε ο Ρεμπέτης, δηλαδή ο Έλληνα άνθρωπος για τη μάνα, για το θάνατο, για τη γυναίκα, για τη φιλία, για τις κοινωνίες, τη διαφορά που φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά. Τις ταξικές Βέβαια. Όλα αυτά. Να πούμε τα ρεμπέτικα, δεν ξέρω να ακούμε καλά, τα ρεμπέτικα είναι τα blues του νότου της Αμερικής, του Αμερικάνικου Νότου, είναι το αντίστοιχο πράγμα. Ναι, ναι. Τα μαύρη τότε... Τα Καταπιεσμένοι τα πιεσμένοι τα πιεσμένοι και παίζανε τα, τα δικάτας. Ναι. Λοιπόν, επανέλαβε τα ονόματα και θα τα λέμε ο και Ιώνας κατά τη διάρκεια ο των Νικόλας. ήχων. Και ο Νικόλας. Ε, παιδιά, θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατάς μας. Ναι, για να κάνει μια αυτοπαρουσίαση, πρέπει <laughs> Έλα Ιωνα, για ξεκίνα, μου. Να πούμε πολύ απλά ότι η μουσική του ρεμπέτικου ξεκίνησε από τις βυζαντινές μουσικές, οι οποίες είναι αρχαιοελληνικές τρόποι και δρόμοι. Ναι. Και ότι όλα αυτά που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστήκανε και είχαν κάποιους ηθικούς άγραφους νόμους. Η μάνα πάνω απ' όλα, ο φίλος, η γυναίκα, οι αδελφοί. Ήταν οι εποχές τέτοιες που είχαν πιο πολύ συμπάθεια ο ένας με τον άλλον. Αγάπη. Αγάπη. Με μία λέξη Στα επικοινωνούσαν. Ερκώς. Επικοινωνούσαν, συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά... νοημοσύνη μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Έχω και... την εντύπωση ναι. ότι το ρεμπέτικο είναι μετεξέλιξη του δημοτικού τραγουδιού με την εισαγωγή κυρίαρχα βέβαια του... ενός οργάνου που πρέπει να είναι το Μπουζούκι, η πανδορής. Και έχει τα χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού που διαφοροποιούν το λαϊκό τραγούδι το ελληνικό από τα τραγούδια της πολυεθνικής. Η βασική Διαφοροποίηση είναι ότι ε, όπως τα δημοτικά έτσι και στο ρεμπέτικο τραγούδι όλα τα συναισθήματα περνάνε μέσα και αναδεικνύονται από την, την φύση και τα πλάσματά της. Από τη φύση και τα πλάσματά της. Δηλαδή, δηλαδή όταν λέει ο ρεμπέτης τα ματόκλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου όπως... Ιώνα, για ξεκίνα το αυτό αγόρι μου Τώρα που αναφέρει το στίχο Σιλβουπλέ μονάμιτ, Σιλβουπλέ Τα ματοκλαδά σου, για ρίχτο Τι, τι πρόβλημα Ο ήχος θα βγει όπως βγει Μη σ' αγόρι μου Θα βγει, εγώ δεν είμαι μουσικός ε, Ο Ιώνας είναι Εσύ θα βοηθήσεις Ήταν την ο... κατάσταση Έχει. Έχει. Και να μου πείτε αν ακούγεται καλά ο ήχος Γιατί είναι τα μπουζούκια, δεν είναι στο μπισμά Είναι γνήσια και η κιθάρα Παρακαλώ, Ιόντ Τα ματοκλάδα σου λαμπούν βρε Σαν τα λουλούδα του καμπού σαν τα λουλούδα του καμπού, μα το κλάδα σου λαμπούν. Μουσική τα ματακιά σου να βγουνε, βρε, σαν και δεν θα βρουνε. Σαν και δεν θα βρουνε, βρε τα ματάκια σου να βγουνε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, Ένα μικρό ωραία. απόσπασμα είπαμε. Πολύ πολύ ωραία. Για να, να, δούμε, για να δούμε και τις ε, δυνατότητες θα ξαναπάμε στον Ιώνα. Αλλά για να δούμε πρέπει. και τις δυνατότητες του μπουζουκιού ε, Να παίξε μας κάτι από Παπαθανασίου Έλα είναι, φίλε, λες, όχι. Δεν θέλει Όχι δεν είπα όχι απλά Λοιπόν δεν... άκου εδώ τώρα τι θα φτιάξουμε αγόρι μου Λοιπόν άκουστε σε μας λίγο Παπαθανασίου Πείτε ό,τι θέλετε στον αέρα τα μικρόφωνα ανοίχτα Μην ανησυχείτε Λοιπόν, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι παρακαλώ, ότι, ότι εγώ με αυτόν τον διδακτός Δεν, δεν, δηλακτώ, Λίκο, δεν ε, είμαστε διαφέρει Εσένα έχουμε και... μεγάλο και θέμα Και, χάρη, και, θα και, χάρη, και, θα και δεν δύο μπορώ δύο δύο. να βοηθήσω τον Ιονάς, στιγμή. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα Απλά την άλλη φορά θα είμαστε πιο ε, οργανωμένοι Επειδή τώρα δεν έγινε έκτατο αυτό Λοιπόν, να ε, ε, πω στου φίλου εγώ Που είναι πάρα πολύ Για να ακούς και να μαθαίνεις Ο Νίκο θα Μα θυμάνε κάθε βράδυ από Νέα Υόρκη, από Χιούστον μέχρι κάτω Κύπρο. Όλη η Ευρώπη είναι κόκκινη. Την αγάπη μα και τα φιλιά μα, όλε στη μέρε. η Ελλάδα. Θα ακούσετε αγαπητοί φίλοι, το φίλο μα τον Ιώνα και θα πούμε άλλα από αύριο γιατί η που λέμε και το οργανώνουμε Ένα με τη Μαρία να για να περάσουμε. Ω δείγμα, τι μπορεί να κάνει τον Μπουζούκη. Λοιπόν, ο Ιωνας που είναι καταπληκτικό παίκτη και είναι και δικό μα παιδί. Και όταν λέω δικό μα είναι ελληνοκεντρικό, όπω και ο Νίκο εννοείται. Θα ακούσετε τη μυθοδία από Μπουζούκη. Τώρα Τη μυθοδία, την εισαγωγή, σταμάτα μη φάς ξύλο Από Μπουζούκι, χωρίς βίσμα Στον ενισχυτή original Τώρα από το στούντιο του Αλμπέντο Παρακαλώ, Ιωνα περνά το όπως θες εσύ Διόρθωσε εγώ, ήταν η Μηθοδία, ήταν τα αρμάτα της φωτιά Συγνώμη, Μαρία το λόγο έχεις. Λοιπόν ε, Θέλω να πάω λιγάκι στον Νίκο Στην γεύσεις διογέννη Μας σε ναι. ένα τραγούδι Στο κέντρο ναι. Που ήμασταν με τον Γιώργο Μας σε ένα τραγούδι Για την πατρίδα, το θυμάσαι Πώς το θυμάμαι Μπορείς να μας το παίξεις έτσι να, να, να γεμίσει, να γεμίσει το αυτή μας και η ψυχή μας και η καρδιά μας από Ελλάδα από έναν σύγχρονο που είναι δικό σου νομίζω, ε. Ναι, ε. Εσύ, τι τρέπεσαι, προχωράμε, λέγε. Μάρια, Μη διστάζεις. Ε, Είσαι γρα... δημιουργός, καταλαβαίνεις. Ε, Πρέπει ε, να, να, αυτό να δε, δε, περπατάς δε πάνω αυτό. από το έδαφος. Ναι, ευχαριστώ Μαρία μου, αλλά δεν έχουμε αυτόν τον όρο δημιουργός. Ο δημιουργός είναι ένας. Εμείς ίσως να είμαστε οι, οι... οι μεσολαβητές Ακάπως έτσι το βλέπω είμαστε, Ωραία Και έτσι. το ότι είσαι αυτοδιδάκτος Και δουλεύεις με την εμπνεύση Είναι τα σχαρτήρια περισσότερα Να ξέρεις εδώ στο τσάτ αγαπητέ Νικολάε Το Ζεμπέικο θέλησαι, που γράψει Πάντως ε, ε, υπάρχει Εμγράφουν εδώ Μπράβο σουρεμάγκα Για να είδες ε, τα Μαρίας, να μην ναι. τα λέω. Ωραία Λοιπόν έλα εδώ Για τον ίο να πήγαινε ε, <σίλω> Νικόλα <σίλω> Είναι και λίγο στον το κομμάτι αυτό το τραγούδι <σίλω> Φυραζεί, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Του Γεραλή, το φίλο μας <σίλω> Που είναι δική του σύνθεση Και είναι απολύτω ελληνοκεντρικών Απολύτω. <σίλω> Τα μικρόφωνα ανοιχτά <σίλω> <υίλω, όπως σίλω> <αφούνε, σίλω> Μια χαρά ακούνε Μας το λένε οι ίδιοι Ακούνε ναι, μια χαρά Όταν και σε όλους τους Έλληνες Άνα τον κόσμο ο, Πέρνουν... ο, φίλος μας, ο φίλος μας από την Ουαλία Με το που άκουσε αυτά Φτιάχτηκα λέει κατευθείαν να να να... Λοιπόν πάμε αφιερωμένο σε όλους μας Πάμε Και ειδικά στη Μακεδονία μας Που αυτές τις δύσκολες Περνάει δύσκολες Στιγμές Παίρνουν το χρώμα σου Απ' το κορμί σου παίρνουν τη δόξα σου και την τιμή σου και εσά να σε συνένοχοι για πόσο ακόμα χωρίς να φταίς θα είσαι νόχη για πόσο ακόμα θα βυθίζεσαι στα ξένα χέρια Για πόσο ακόμα θα σε ζώνουν φίδια και μαχαίρια Τι περιμένεις και δεν γίνεσαι γροθιά όπως παλιά Από το χώμα σου γεννήθηκε το φως κι η Τι περιμένεις και μολύνεσαι στα ξένα χέρια Κλέβουν τις σκέψεις σου και το μυαλό σου και εκμεταλλεύονται κάθε δικό σου Και μας ανάγκασαν να σε αγνοήσουμε Πες μου αν θέλεις ζητώ συγγνώμη, Όλους να τους γαμίσουμε Για πόσο ακόμα θα βυθίζεσαι στα ξένα χέρια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 το είναι ο Αλμπετοδεκατέσταρα, αγαπητοί φίλοι.com Γιατί οι Έλληνε, η Μαρία Τζάνι είναι αυτή, ο Ιώνα εδώ, ο Νίκο, ακαπέλα, μάλλον απρογραμμάτισα να το πούμε έτσι, Ιώνα, εδώ. Τα παιδιά είναι δικά μα και τα λέμε δικά μα στι δικέ μα νοηματικέ διαδρομέ. Δεν υπάρχουν αυτά ε, οι ψυχέ, δεν θέλουν ενισχύση. Παίζουν φταίω. Την άλλη λοιπόν. φορά θα είμαστε λιγάκι πιο οργανωμένοι να κάνουμε ένα γλέντι Φρικά για όλους του Έλληνε που μα αγούνε Βρήκα μα χάρη. Όταν μιλάω, θέλω να μιλάω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. <laughs> Δημοκρατικά. Λοιπόν, <laughs> ο Ιωνα αδερφό ο Νίκο <laughs> και γι' αυτό <laughs> συζητάμε. Για... <laughs> θέλουμε να κόψουμε την πίτα. Αλλά δεν κάνουμε την πίτα. Θέλουμε να του. Πόσο είπε να το γαμίσουμε, είπε Νίκο, μου συγγνώμη. Να το κάνουμε πουτάνα, θα ήθελα. συγγνώμη. Εντάξει, θα ζητά συγγνώμη να το γαμίσουμε. Θα το κάνουμε πουτάνα το μαγαζί γιατί θα το κανονίσουμε για πάρτι μα, αγαπητοί φίλοι. Ζητώ συγγνώμη, <ΣΣ> αλλά αυτό μου βγήκε. Ναι, παρακαλώ. Άμα σου <ΣΣ> βγει, δεν γίνεται η πράξη. Του προδότε τη λέει. Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, θα κανονίσουμε εγώ με τη Μαρία και τα παιδιά εδώ. Δεν ξέρω το θέλουν όμω. Δεν άκουσα. Δεν ξέρουμε, πως το θέλουν οι προδότε στο. Το... Από το oh, χτες και μετά oh. ξεκίνησαν <σχύ> άλλα κόλπα, αγαπητοί φίλοι, η μου Λοιπόν, γι' αυτό λέμε να κάνουμε την πίτα, αλλά λοιπόν, λέμε να κόψουμε την πίτα στο όνομα του γιο του Πατρού και του Αγίου Πνεύματο. Εμεί θα κόψουμε την πίτα στο όνομα του Ιωπνεύματο. Πάρα! Γεια Λοιπόν, Νίκο, πε μα και το άλλο, να μην την ακουμπάνε Να το πω σε λίγο. Την πατρίδα μας εδώ πέρα, εδώ πέρα αυτή τη γιγαντιέα συνάντηση Επάνω στη Θεσσαλονίκη Ναι την, Πρώτον δεν την έδειξε η ΕΡΤ που πληρώνω εγώ και εσύ Κανένα κανάλι Λοιπόν δεν την έδειξε Κανένα τη, μα, μα είναι η λύθη Θα την έδειχνε αν είχαν συγκέντρωση ή αλλοδαπή Βέβαια, εκεί βέβαια. Ηταν εκεί όχι όχι ο Αντετοκούμπο, αυτό... η Αντετοκούμπενα, Αυτός που τον Αντετοκουμπόνη, τον <κουμπονι>, Αντετοκουακουμπάη. Απ' τι θα ήταν εκεί όλα τα κανάλια. Από ό,τι έμαθα, είχαν κλείσει από ένα φίλο και άλλο μου στείλει ένα μήνυμα. Να είναι καλά, ο Χάρη. Δεν θέλω να πω το επιθέτω Είχαν κλείσει και τα διόδια στα Μάλγαρα. Γιατί ανέβαινε πολλοί κόσμο. Γύρω στι 2.500 λένε ανεβαίνανε. Ναι, και κλείσανε τα διόδια για να μην περάσουν τα αυτοκίνητα. Ακριβώ και του αφήσανε σε κάποια φάση να περάσουν τα πόδια. Ε, Καθώ επίση δεν ε, δούλευαν και τα δίκτυα κινητή τηλεφωνία. Κόψανε τα σήματα. Το κακό του στον καιρό. Δεν το δικό του κακό. Λοιπόν, χάνε. έχετε τη συγκίνησή του γιατί τον πήρανε τα ζουμιά το φίλο μου τον Μάικα από την Επειδή ακούει έτσι live τώρα όλο αυτό το όμορφο που γίνεται εδώ και όλοι είναι. Καταπληκτικά τα, τα, τα μηνύματα που στέλνουν Τα βλέπει και η Μαρία Για να μην νομίζετε ότι Σας καλά. κάνουμε πλάκα Λοιπόν ε, ε, Το μαγαζί έχει γίνει Μπουζουκλερί και δέχεται και παραγγελίε Μέχρι τις 12 Δέχεται παραγγελίε Θα βάλω εγώ καιροκές Τι ώρα θα σε πάει ο περιμένει. Λοιπόν Νικόλα παίξε και αυτό με την ακουμπάτε Μην την ακουμπάτε την, Συν... την πατρίδα μου Α πέσω ότι μην την ακουμπάτε Την πατρίδα μου Ρε Μαρία Τι άμα λες, μην την ακουμπάτε Σου λέω άλλος Ποπ Κάτσε τώρα <laughs> Λέω να τον, να ονομαστεί <laughs> Δεν έχω βρει τον τίτλο ακόμα για... Αλλά ο στίχο υπάρχει αλλά... Λέω να ονομαστεί Λίγο ακόμα θέλω Ή λίγο ακόμα κάπως έτσι και το μην την ακουμπάτε, καλό είναι η φάση. Εδώ βγήκε ένα φίλο από τη Σανύκη και λέει: Θέλουμε τον κύριο που είπε το τραγούδι αυτό, τον Νίκο, να το τραγουδίσει, λέει, στο συλλαλητήριο τη Αθήνα. Βέβαια. <laughs> Βέβαια. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι. Λοιπόν. Ε, αυτό... Με το καλό να γίνει. 4 Φεβρουαρίου, λέει, θα γίνει το συλλαλητήριο ναι, από το Ναι, κυριακή και 4 Φεβρουαρίου συζητείται για συλλαλητήριο. Δεν είναι στο συλλαλητήριο, σύνταγμα. είναι διαδήλωση. διαδήλωση. Συλλαλητήριο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν. Ε, για πάμε. Τι θα ακούσουμε. Τα μικρόφωνα ανοίχτα, Νίκο μου. Ένα άλλο τραγούδι που μου χαίρεται πρόσφατα, εσύ. Παρακαλώ. Ε... Μην την Πουλάτε, γιατί θα σαλά και θα έρθω να σα βρω. Να δω πώ μπορείτε, και αδιαφορείτε για τα χώματα. Σας. Και κάθερο λίγκο μα θέλω μόνο λίγο και από το μυαλό μου να ξεφύγω, θα πάρω σ'βαρνά κάθε άλλα, θα μαζεψόλα τα λάνια να τα κάνουμε όλα να πάρω σφαρνά κάθε αλάνα θα μαζέψω όλα τα λάνια να τα κάνουμε όλα ουτανα Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Δείτε την Χρόνια πολεμάει μόνη το κακό. Κι απνίγει το ψέμα, ξέρει πω το αίμα. Απλό χέρα θα πάρει από όλο το λαό. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο λίγο κι από το μυαλό μου να ξεφύγω Θα πάρω σβάρνα κάθε αλάνα θα μαζέψω όλα τα λάνια να τα κάνουμε όλα Θα πάρω σβάρνα κάθε αλάνα, θα μαζέψω όλα τα λάνια, να τα κάνουμε όλα παιδιά πουτάνα. Δηλαδή, φίλοι, για να είναι τα πράγματα ροκ Πρέπει να κολλάνε μεταξύ τους Γι' αυτό έβαλα εγώ Τζιμάκο Εδώ Χέντριξ, το Δημήτρη τον Κεντρικό δηλαδή Και Έχει γίνει σήμερα η εκπομπή σου Μαρία Καλά πουτάνα έχει γίνει η εκπομπή σήμερα το Νίκος το πέρα Έγινε έτσι έγινε υπέροχη Ορίστε? Έγινε υπέροχη ε, Το πουτάνα δεν είναι κακό <laughs> δηλαδή, το <κάναμε> το μαγαζί. <laughs> λοιπόν γιατί οι Έλληνες Μαρία Τζανικά κάθε Δευτέρα Στάσ' 8 Και λόγω που ο δεν ήρθε Λοιπόν γιατί οι Έλληνες για λένε, παρακαλώ, Μια το, και μας γράφει ο φίλος το, μας Μας λόγω. γράφει ο φίλος μας Ότι είμαστε διογενείς Και βεβαίως σε αυτή την πατρίδα πρέπει να την παρασπιζόμαστε <laughs> Να θυμίσω Ότι Η λέξης Έλλην Σημαίνει ή τη χώρα του φωτός, το, το παράγωγο λέει χώρα του φωτός Ή το τέκνο του φωτός Το τέκνο του φωτός Ναι Γιατί οι καινούργοι εκδήλωση έχουν κάνει το τεκνό του φωτός <laughs> Και όπως λέει ο φίλος σου εδώ από την Αγγλία που είδες Λέει αν ήταν gay pride η εκδήλωση εχθές ναι. Θα είχε 90% τηλεθέαση Και βάλε Και βάλε <laughs> Ναι Το καταλάβες Λοιπόν να προσέξεις που τον τόνο σου παρακαλώ Δυστυχώ. Δυστυχώ, Δυστυχώς Παρόλα αυτά εγώ αισθάνομαι όμορφα σήμερα Σας το είπα και από την αρχή Γιατί ε, γκρινιάζουμε. Βλέπετε ότι οι Έλληνες υπάρχουμε ακόμα Και αυτό πρέπει να τους το καταστήσουμε σαφέστατο Και θα είμαστε όλοι Όλοι στο Σύνταγμα είναι ναι, το συλλαλητήριο Το δεύτερο το Ωραία η διαδήλωση. Η διαδήλωση. Ναι. Διαδηλώνω σημαίνει καθιστώ κάτι φανερό. Και το λέω δημοσίω. Αυτό. Α, θα αυτό πει. Το, το, το, καθιστώ φανερό. Ναι, το ενώ εμφανίζω. Το συλλαλητήριο είναι άλλο. Έχει, ναι. Μάλλον έχει καταδείξει. Θα με, διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στο ξεπούλημα κομματιού από την πατρόαγη Αρκετά. Ναι. Αρκετά. Ε, άλλο που δεν θε, τώρα να αρχίσει να λε τα πατριωτικά σου. Άσο να ακούσουμε τίποτα τέτοια, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, για λέγε η ώρα κάτι εσύ. Εγώ τι να πω, αφού έβαλε το Χέντριξ. Θε να παίξει λίγο Χέντριξ με μπουσού, κύριε Μαγκά. Όχι, θέλω να βάλω έναν Έλληνα που. Ποιο είναι, το Χιώτη <laughs> Το ξέρει αυτό με το Χιότι, δεν το, Μάρκο... το Χέντριξ. Ναι, ναι, το ξέρω. Το πες το. Πες Αλλά το χιώτη. έλεγα εγώ το περιστατικό με το Χιότι και το Χέντριξ πες ναι. το εσύ που είσαι μουσικός να τα ακούσεις είναι φίλοι και μετά παίξε ό,τι θέλετε ο Χέντριξ ήταν θαυμαστή του Χιώτη και πήγαινε και τον Άγου για κάθε βράδυ και το έκανε και διάφορες ερωτήσεις για τους δακτυλισμούς Μάλιστα. για την ταχύτητα ναι. την που είχε. η για... ελληνική μουσική συνεχίζει και εμπνέει από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα την Ατάκα να πει που είχαν. Που, τι είπε ο Τζίμις για το Μανόλη. Την ξέρεις, τη θυμάσαι. Δεν τη θυμάμαι, για πετε. <laughs> είπε το εξή, αγαπητοί φίλοι. Ο Τζίμι Χέντριξ για το Μανόλη ότι Λέει: Εγώ παίζω όσο πιο γρήγορα μπορώ και αυτό παίζει όσο πιο γρήγορα θέλει. Έτσι. Αυτό ακριβώ είπε ο, ο κορυφαίο κεθαρίστα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζεται. Είχα και, και διαβάσει το ίδιο όταν του πάρει μια συνέντευξη. Ναι. Ε Είσαι λέει... ο πιο γρήγορο, λέει η του. που έχει εμφανιστεί ναι, στα Έχωρδα και γυρνάει και λέει: Ναι, είμαι λέ, εδώ πιο κάτω σε ένα μαγαζάκι λέει στην ιστορία είναι ένα Έλληνα που παίζει ένα όργανο. Λέει, δεν ξέρω πώ λέγεται μπουζού. Δεν, ναι, δεν, ναι, ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίο λέει: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα παίζει. Αυτά πόσο είναι. πιο γρήγορα. Αυτά. Αυτά. Mm -hmm. Λοιπόν, τι θα παίξει τώρα έτσι, κάτι. Τι θα μα παίξει. Μιλάμε για το ρεμπέτικο. Κάτι ρεμπέτικο. Παίξε μας ένα ρεπέτικο. Μπράβο. ένα ναι, ρεπέτικάκι. Πάμε... Κάνε ένα γιατί. Πάμε τραγουδάκι του Μάρκου του Βαμβακάρη. Ποιο? Ένα ρε ματζόρε, Τον Αλαϊνιάρη. Ναι είμαι αλανιάρη δρόμους και γυρίζω Κι απ' την πολιτισούρα μου κανένα δεν γνωρίζω Κι απ' την πολιμάστουρα μου το νου μου δεν ορίζω Είμαι αλανιάρη στου δρόμους και γυρίζω Μουστάρισα, αδερφάκι μου, να πιούμε τσιγαράκι. Μαζί, να μαστούριάσουμε, να ακούσει το γιανάκι. Μαζί, να μαστούριάσουμε, να ακούσει μπουζουκάκι. Μουστάρισα, αδερφάκι μου, να πιούμε τσιγαράκι. Ακαλά, τώρα το κουμπόσαμε το έργο κανονικά. Να, Για να δεις... ξέρουμε γιατί ακριβώ μιλάμε. Λέει, άποψε, λέει, έτσι, εδώ. λέει εδώ. Λέει, το Λέει. Η, α, η αρχιεπισκοπίνα... Βάφησε το μου να το διαβάσει Μου κάνει μποϊκοτάζο ο Γιώργος. Η αρχιεπισκοπίνα ή η τζερόνιμιά. Η γερόνιμιά θα σκηθεί το σουτιέν με τη διαδήλωση στην Αθήνα. Αχού τι θα πάθει. Ναι. <laughs> λοιπόν... Ε, του Γιαχβέ Ια, η κόρη το άλλο το, το άλλο το ωραίο που είπε ότι αυτοί υπάρχουν εμείς άρχουμε Πάρα πολύ ωραίο Ναι αυτό ήρθε απ' νουαλία ε, λοιπόν, Εμείς άρχουμε κυρία Τζάνι αυτοί υπάρχουν Να σας πω κάτι Υπάρχει ένα τραγούδι του Θεοδωράκη Η φιλενάδα σου τη λέει εδώ α, α, α, και να μην το λέγει Μ' αρέσει τρέλα Η <laughs> φιλενάδα σου <laughs> Η φιλενάδα ναι. <θιάτυρα>. σου <laughs> ναι. ναι να πούμε κάτι αυτό που ε, θέλω να πω στους Έλληνες αυτό που ένα τραγούδι του Μίκη που λέει αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά πρέπει να γίνεις πρέπει πρέπει να γίνεις αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά αυτό να βάλουμε στόχο ζωής στόχο ζωής και στα παιδιά μας που να τους μαθαίνετε την αλφαβήτα όπως πρέπει, να τους λέτε τα, τα πραγματικά περιστατικά, την ιστορία μας, πρέπει να βρούμε τρόπο, εδώ πρέπει να βρούμε τρόπο από τον Αλπέντο, να λέμε τα κομμάτια της ιστορίας που είναι... Τον έχουμε βρει Μαρέα Όχι και από τα πιο σύγχρονα πράγματα Για να καταλαβαίνουμε και και τι κάναν. Αλλά αυτά έχω σκοπό να τα πω Γιατί το ένα το κομμάτι Το υπερελίνων είναι γιατί Έλληνες Και μετά είναι γιατί τους Έλληνες Όταν πάμε Βά... στο γιατί τους Έλληνες Και τι μας κάνανε και γιατί Γιατί αν μάθουμε Και με ποιον μηχανισμό Γιατί αν ξέρουμε το μηχανισμό μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε Λοιπόν λέω Τα Θα εκ των έσω τα κάστρα πέφτουν από τον έσο Λοιπόν βάζω ένα μουσικό διάλειμμα Μέχρι ναι. να έρθουν παραγγελίες παραγγελίε Για να παίξουν Γιατί θε, μας στέλνουν παραγγελίες Στείλτε να, ναι, Ποιο θέλουν να ακούσουνε live τώρα Αφιερωμένο από τον πλανήτη Εγώ λοιπόν, τον Κιάμου, ε, ε, να, να, να, να πούμε ότι τα, τα παιδιά παίζουν στο ε, στις γεύσεις διογένει αλλά εδώ τους έχουμε εμείς εδώ και είναι ναι σαν να ήταν, ήταν στο κέντρο να ζητήσουν και τι θέλουν να τους παίξει έτσι παραγγελία αλλά εγώ βάζω αυτό όλα από Θα da και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό Να ακούγεται Στην ερημιά Ο πόνος μου με την πένια Να ακούγεται είναι ρημιά, μου με Με το βουνό θα γίνω φίλος και με τα δέντρα συντροφιά κι όταν θα κλαίω και πονώ θα αναστεναζει το βουνό Και όταν θα κλέω και πονώ, θα αναστενάζει το βουνό. για ακούστε τώρα και τα υπόλοιπα albendorga4.com deep help από Μπουζούκιον παρακαλώ Στε αλάνια για μπουνάτια μέσα στην πιάτσα και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνε στη δική μα δράσα Και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνε στη δική μα ράτσα. Τι τα θε, τι τα θε, Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάσει, θα κλεζει, βράδυ και πρωί. Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή Θα γελάς θα κλαις βράδυ και πρωί Κάθε μας μεράκι, Γίνεται τραγούδι και το λέμε Και με στα στραπάτσα Μάθαμε ποτέ μας να μην κλέμε Και με στα στραπάτσα Μάθαμε ποτέ μα να μην κλεμε. Τι τα θε, τι τα θες, Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάσει, θα γλέσει βράδυ και πρωί. Τι τα θε, τι τα θες, Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάσει, θα γλέσει βράδυ και πρωί. Στο γαλάτα ψηλή βροχή και στα ταταυλαμπόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα Βασίλισσα των είναι η μαυροφόρα Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε Όνειρο ήταν τα λυσμονήσαμε έχει για πάντα για τα μιλήσαμε Όνειρο ήταν, τα λυσμονήσαμε Στο γαλατά θα πιο κράσει, Στο πέρα θα με θύσω Και μέσα από το γεντικούλε Γυναίκα θα αγαπήσω. Και μέσα από το γεντικούλε, γυναίκα θα αγαπήσω. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήταν τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήταν τα <Κι> Αλλά είναι απ'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 Ρεμπέτικα, Φιλοσοφία, Ευρυπίδης Είς, Παρακαλώ Τους κάνω σκοτσέτσι κοντούς Ναι, <laughs> τι θα πες να τη γουστάρουν Θα πες και εγώ ότι γουστάρω δηλαδή, Παρακαλώ κύριοι, Ήρθα εδώ να προσβάλλετε Για ξεκινήστε Εμείς επιθυμίες παίζουμε Yeah. <laughs> Acoustic on it no. with us, man. No, if you play, see, see if you play with us, well, then we'd be able to follow you better. No, like see, like, you, like you were doing it right then, man. You're there. That's how we should record see, it. I can, yeah. I can follow you. I can you're see there. what you're doing. You're like. Really, man. Just you, just sit there and do it. Well, It's well, so let's, cool. All right, let's, let everybody get together, right. together here, and we'll try to make it. Okay, let's try. But uh, I doubt uh, if I can do it without you. Oh man, come on. <laughs> <laughs> <laughs> He ain't got nothing to do with counting up, and then uh. And I change on, and you know, when you say, one. Είμαστε αλλού εδώ Albedo14.com Κάθε Δευτέρα Βράδυ είναι η εκπομπή Της κυρία Τζάνι. Μην το ξεχνάτε γιατί οι Έλληνες Ξεκίνησε με Ευρεπίδη, Ξεκίνησε με τραγωδίες Ήρθαν εδώ και τα εξασθενή ε, χρώμια Εδώ ο κύριος Σίων Στον Μπουζούκι και ο κύριος Νίκος στην κυθάρα Και εκτελούν και παραγγελίε Όπως ας πούμε Αυτή που ζήτησε ένα κύριος εδώ Μια κυρία κάποιοι φίλοι στο βοτάνικο, πήκε φυξεί στο λεπτό, στα μπουζουκιά και στα καμπάρε και με στου κάρπο το κάρε Μισέ τραβάει, στραβάει, ποτηριά σπάει, σκίζεται για μια μελαχρινή και στη σουρά του ζητάει και καμιά ξανθή. Είναι μαγκάς, είναι μπελαλής. Στο βοτανικό πιο ταΐς, ναι Τον έτρεμειαν όλες οι μαγκές. Κάνεις τα σταράτα τις δουλειές Γιώργο Μισε στραβάει και ταλκαδιάζει με την κομμένα του Τεκέ και η Μαρία του πατάει φωτιά στον Αργήλε. Μισε στραβάει και ταλκαδιάζει με την κομμένα του Τεκέ και η Μαρίτσα του πατάει. Φωτιά στον αργύλε Αυτά ήταν Αρκετά σαν μια δόση Θα τα επαναλαμβάνουμε ε, Βέβαια στις γεύσεις διογένη Λένε και πολύ άλλα λαϊκά τραγούδια Πολύ ωραία αυτά τα τραγούδια της παρέας Το όλα δικά σου μάτια μου Το μεν ήταν τα βουνά Όλε τι παραγγελίες, όλες <laughs> Λοιπόν, το ίσως Ίσως τι Ίσως μια μέρα Ίσως μια μέρα που δεν θα έρθεις, εσύ <laughs> Όχι <laughs> Ίσως μια μέρα όταν οι Έλληνες Θα αφήσουν από το μέλλον που τους φτιάξανε λοιπόν, έχουμε, έχουμε τόσο Ά. πολύ ωραίο κόσμο που έρχεται στο μαγαζί Και στις γεύσεις του Διεγένη Στο Παλαιοφάλαιρο Και μας ζητάνε τόσα ωραία τραγούδια <laughs> Και είναι χαρά μας <Λοιπόν> να συμμετέχουμε τη χαρά τη λοιπόν, ε... και να, να πούμε Να φίλου ότι θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Νίκου τώρα και μετά θα βάλουμε τραγούδι εξόδου. Βαγγίλη Παπαδρασίου θα αποφωνήσει εσύ Μαρία. Ωραία. Αφού ευχαριστήσουμε τον κόσμο που είναι μέσα από παντού. Και αμέσω σε πέντε λεπτά, αφού κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή συγκεκριμένη θα παιχτεί σε επανάληψη γιατί ζητάνε και από το εξωτερικό που οι ώρε είναι διαφορετικέ. Οπότε έχουμε άλλο ένα τριωράκι 11 μέχρι τις 2 να ξανακούσετε την εκπομπή, κυρίως αυτοί που μπήκανε αργότερα. Λοιπόν, παρακαλώ Ιωνα. Περιμένουμε όλους τους φίλους να έρθουν να μας ακούσουν να περάσουμε καλά γιατί μόνο αυτό μας μένει. Ναι, Τίποτα θα τα άλλο. αυτά. Θα τα Τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν. Να ξέρετε παρακαλώ. ότι οι Έλληνες ανοίγουν αυτές τις καταστάσεις και γεμίζουν τις μπαταρίες τους για να αντέχουν αυτά που τους συμβαίνουν. Σωστό, σωστό. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να χαθεί το έθνος των Ελλήνων. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό συνδέεται με αυτά που πες πριν τα ρεμπαιτικά. ερχόμενοι okay. από εκεί ναι. και εκεί πεσαν τον έτσι, πόνο τους έτσι, έτσι, και όλα αυτά που έτσι, είπαμε πριν, έτσι, όπως έτσι, και οι έτσι. μαύροι στο Σάουθ, είναι αυτό. Άρα ναι. τώρα τι κάνουμε, άμα περνάμε καλά με δικέ μας παρέες, παίρνουμε μπαταρία... Να τη βγάλουμε γιατί τα κοπρόσκυλα είναι πολλά. Αλλά θα αρχίσουν να φεύγουν και όπω έχει μια τάκα ο Καρποδίνο τη φύλη όταν αυτοί θα λείπουν, εμεί εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, Νίκο, να ακούσουμε το κομμάτι σου, περιέγραψε το ότι είναι, γιατί το έγραψε και λοιπά. Γιατί το έγραψα. Ναι, γιατί υπάρχει λόγο. Πω έτσι το όγραψες, σου σουρθέ. Για λέγει. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται. Λέγεται Βασίλισσάνο το τραγούδι. Μα το έπαιξε προχτέ για πάρτι το θυμάσαι. Για να ε... τα ακούσουμε για τι Βασίλισσε που είναι στον Αλμπέντο σήμερα. Όχι για τι Βασίλισσε. Για όλε τι Ελληνίδε Βασίλισσε. Και όχι μόνο για τι τις... μητέρε, για όλε τι Ελληνίδε μάνε. Λασκό λέει κλειδονιζόμενο, ποτέ βυθιζόμενο, λέει <laughs> από τη Θεσσαλονίκη ο φίλος μου. Ελλανικό. <laughs> και Πάμε. να αυξηθεί και η γεννητικότητα στην Ελλάδα λιγάκι, σιγά, σιγά. γιατί σιγά σιγά. Αφιερώμενο σε όλου του ακροατέ, σε του Έλληνε. Και όλες καλησπέρας έχετε όλοι από τον Κωνσταντίνο, από τη Ρόδο. Λοιπόν, αφιερόμενος, Θέλω να είσαι εδώ κοντά μου Την οποιαδήποτε στιγμή Κοίτα για σένα η αγκαλιά μου, κάνεις σαν το μικρό παιδί, θέλω να είσαι εδώ κοντά μου, πριν κοιμηθείς κι όταν ξυπνάς, Αυλή να κάνω την καρδιά μου, να παίζεις να χαμογελάς. Βασίλισσα του έρωτά μου, θέλω να είσαι μες στη ζωή. Να ανέβεις πάνω στα φτερά μου, να ταξιδεύεις σ' όλη τη γη. Βασίλισσα του έρωτά μου, θέλω να είσαι μες στη ζωή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 Αργά ή γρήγορα το ξέρω, θα αναστηθούνε οι καρδιές. Μα πριν προλάβει αυτό να γίνει, άχαρισέ μου μια ζωή. Λίγο να μοιάζει με εκείνη, παιδί όταν είχα φανταστεί.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 να ανέβεις πάνω στα φτερά μου, να ταξιδεύεις, σ' όλη τη Να ανέβεις πάνω στα φτερά μου, να ταξιδεύεις, σ' όλη τη γη. Είδαμε στο τέλος όλα τα ωραία πράγματα. Έχουν ένα τέλο για να μα αφήνουν τη ε, γεύση τη προσμονή για την επόμενη φορά. Που τουλάχιστον όσο αφορά εμένα και το Γιώργο, την ε, υποσχόμεθα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο. Yeah. Λοιπόν, μου σα έλειψα. Να που ξαναβρεθήκαμε. Και σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα, γιατί μας παρακολουθείτε από διαφορετικές ώρες, διαφορετικές ώρες της μέρας της νύχτας. Να είστε καλά και να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει μια πατρίδα στο ωραιότερο κομμάτι του πλανήτη, όπου κι αν είστε, να την αγαπάτε και να τη σκέφτεστε. Μόλι μου την αγάπη, τις καλύτερες ευχές μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ήταν και δικιά μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε και τον Νικόλα και τον, Ιώνα, τον και τον Νικόλα. για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά πάνω απ' όλα. Και, και να, να έχουμε καλή λευτεριά. Και να λέμε και καλό ξημέρωμα στο πνεύμα μας. Σωστά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όλα τα κάνουμε εδώ όπω ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα από παντού. Και για να ευχαριστούν και φίλοι που μπήκανε αργότερα και έχουν και με τη διαφορά τη ώρα την άνεση πέραν των εντοπίω κατοικούντων, σε πέντε λεπτά η εκπομπή θα ξαναπαίξει επανάληψη να την περάσει στο κεντρικό υπολογιστή. Να ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά που ήρθαν εδώ σήμερα και μα φτιάξανε τη βραδιά μα και όλου εσά εννοείται. Και οργανώνουμε ακριβώ αυτό με τη Μαρία να. Φτιάξουμε μια πίτα σε λίγες μέρες και να έρθετε να περάσουμε ωραία. Τα κόστολόγια θα είναι μηδαμινά αλλά περισσότερο αξίζει η παρέα. Ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ. Αύριο ξεκινάμε εδώ κάτι 8. Να είστε όλοι καλά.